Καλησπέρα, μη κρύπου Καλώ Καλώς ήλθατε Σαν ακόμα ένα επεισόδιο Αυτού εδώ Του τιμίο του podcast Του podcast που έχει έρθει να κάνει τι βιαστική και Να ξυπνήσει τον Ηρακλή που αρώ και την Μης Marple που κρύβουμε μέσα μας, Μαρία Αοο oh. Καλώ ήλθατε! Ακόμα μία εβδομάδα είμαστε εδώ για να ηχίσουμε στα αυτιά σας να σα πούμε. ωραίε υποθέσει! Να ανοίξουμε ψυχούλα! Ανοίξουμε. Να ενημερώσουμε με όμορφα νέα. Α γιατί. <laughs> Αν δεν ακούσετε τα όμορφα νέα από εμά, από ποιον θα τον ακούσετε! Έτσι, να πούμε. καλό μήνα. Καλό μήνα. Αντίστροφη μέτρηση μέχρι τα Χριστούγεννα. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah! 22 και σήμερα. Γέι! Yeah. Ναι, yeah. έτσι, σαν τα τζάμπο θα το πηγαίνουμε κι εμεί. Έτσι, εμείς είμαστε αυτοί, αλλά Α, πριν ναι, τα πούμε αυτά... Ναι, συγγνώμη, επετάχτη. Διακόπτης. Ο Σαν... Πριν μπούμε σε αυτά τα συνταρακτικά νέα και στην πάρα πολύ ωραία υπόθεση που έχω φέρει εγώ σήμερα, έτσι σα κάνω spoiler από την αρχή. Να πω για όσου είστε καινούργοι: να πάτε να μα ακολουθήσετε στο Instagram, Crime Groupers κάτω από Παύλα Podcast. Εκεί βλέπετε οτιδήποτε έχει σχέση με τι υποθέσει που ανεβάζουμε και όχι. Εκεί μπορείτε να μα στέλνετε και τα μήνυματά σα και τα ανέκδοτά σα. Το βασικότερο όλων. Το δεύτερο σκέλος Να πάτε να μα ακούσετε στο Spotify και να μα βαθμολογήσετε. Λογικά το κάνετε ήδη. Από εκεί μα ακούτε, αλλά δεν κάνει κακό, Κάντε. Ένα post. Το... Βασικά μπορείτε να μην κάνετε post. Αν λίγο πιο πάνω στην πλατφόρμα την οποία μα ακούτε, κάπου εκεί θα έχει το podcast μα. Πατήστε το κουμπάκι που γράφει για τη βαθμολογία. Αφήστε μια καλή βαθμολογία. Έτσι, μέχρι πέντε στεράκια. Τόσα μα αξίζουν. Μέχρι τόσα βάζει. Τόσα μα αξίζουν. <laughs> στα δέκα όμω. Εντάξει, άμα το βγάλει στα δέκα θα αρχίσω να λέω άλλα. Θα πενέψει τον αλγόριθμο, μην αμυχώνησε. Εντάξει. Και θα ήταν πάρα πολύ βοηθητικό να αφήνετε σχόλια. Να αφήνετε σχόλια γιατί το έχουμε πει πάρα φορέ. Ο αλγόριθμο δεν ξεχνά σα-ίσα -ίσα, που είναι καλό να γίνεται μια υπενθύμηση στη χάση και στη βρέξη. Τώρα, Τώρα. μπορείτε να πάτε να μα ακούσετε και στο YouTube χωρί εικόνα, εννοείται. Αν θέλετε, αν θέλετε. Ε, που και εκεί μπορείτε να μα ακολουθήσετε, να πατήσετε το subscribe και το like. Γιατί άμα δεν γίνουμε εμεί YouTuber, ποιο θα γίνει, εκεί μπορείτε απλά να πάτε να βοηθήσετε λίγο, γιατί είμαστε λίγο χαμηλά. Τι λίγο. Και καλό θα ήταν εξάλλου, εάν μα αγαπάτε και αν θεωρείτε πω αυτό το podcast αξίζει. Να μοιράζεται παραπάνω και πες βρε αδερφέ, ότι δεν θε να το κάνει εσύ. Δεν θε να πατήσει το share. Το καταλαβαίνω. Δικαίωμά σου είναι. Μπορεί να το κάνει mm. μέσα από την πλατφόρμα του YouTube κάνοντα subscribe που είπε η Seed Podcast. Μου γιατί έτσι θα μα βοηθήσετε να μα μοιράσει ο αλγόριθμο και σε καινούρια αυτάκια. Α, έτσι, έτσι λειτουργεί ο αλγόριθμο. Τώρα για όσους είστε μέρα κλίδες Και γιατί ευτυχώς ο καιρός εδώ στην πρωτεύουσα αρχίζει και κρυώνει λίγο Έτσι και χαλάει και χουχουλιάζουμε και όλα αυτά Μπορείτε να πάτε και να κεράσετε ένα πολύ ωραίο και ζεστό ή κρύο καφεδάκι Μέσα από την πλατφόρμα του buy me a coffee Το link θα το βρείτε στα social Είμαι έτοιμη, προαγωγή Τώρα, τώρα Τι εβδομάδα ήταν αυτή Περίεργο Περιεργη. Ε, περίεργη ήταν. Γιατί ήταν περίεργη. Ε, γιατί συνέβη ένα κοσμοϊστορικό γεγονό, το οποίο το ακούμε ότι θα συνέβαινε εδώ και 30 χρόνια, επιτέλου συνέβη, και δεν θα μπορούσα να μιλάω για τίποτα άλλο πέραν από το μετρό τη Θεσσαλονίκη. Τα εγγένεια. Τα εγγένεια, ανέβηκε ο κούλη πάνω, του γάμισε. <laughs> εγώ αυτό <laughs> έχω να πω από αυτά που είδα λίγο στα social. <laughs> του πήδηξε, δεν του απλά. Του στέλνανε. Θέλανε και οι να πατήσει ο κούλη <laughs> κουμπί. Το θέλανε. Δεν ξέρω αν δε, το θέλανε. Δεν δε τον απέτρεψε και κανεί. Παρ' όλα αυτά θα τα πούμε και λίγο πιο Αναλυτικά στην πορεία Τι σεισμοί, τι καταποντισμοί, τι φωτιές Υποτίθεται ότι πήρανε στα πρώτα βαγόνια Τι ότι στάζανε ah, δεν ξέρω τα... για τα πρώτα βαγόνια Υποτίθεται ότι είχαν πάρει στα πρώτα βαγόνια Δεν ξέρω για τα πρώτα βαγόνια Εμείς είδαμε βιντεάκια τα οποία βγαίνανε Και λέγανε στο μετρό στη στάση Ότι έχει εντοπιστεί φωτιά ναι, εγώ το διάβασα. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά όντω το διάβασα κάποιο άρθρο για τα βαγόνια. Το ότι ξεκίνησε να στάζει σήμερα. Ε, Προφανώ και θα έσταζε γιατί έπρεπε να δοκιμάσουν το μετρό σε πολύ βροχή. Βέβαια. Ε, Βέβαια. Κάτι, κάτι το οποίο είναι υπόγειο. Βέβαια και η Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, αλλά όσοι είστε από Θεσσαλονίκη μπορείτε να μα πείτε. Έχετε καλού υπονόμου. Έχετε καλό αποχαιρετικό σύστημα. Στο Βυζάντιο. <laughs> είστε, <laughs> <και laughs> <Λάξει, και κοντά. laughs> είστε και κοντά. <laughs> Πώ δεν ναι. έχουνε. Μάθαμε, μάθαμε. Βγαίνανε και κάτι ποντίκια. Κάνανε ήταν, περάσανε όμορφα τα καρδάκια πάνω. Περάσανε, άστο. Αλλά παρόλα αυτά ήταν περίεργη γιατί δεν έγινε μόνο αυτό το κοσμό-Ιστορικό γεγονό, έγινε και ένα άλλο κακό γεγονός Ποιο να το πει Θε να μιλήσει εσύ για τη γυναικοκτονία τη 60χρονη από τον 40χρονο συντροφό της. 45χρονο. 45χρονο, χιλια συγγνώμη. Σα εύχομαι. Όχι, Όχι. δεν ε, θέλω να μιλήσω. Βασικά δεν έχω να πω πάρα πολλά. Τραυματίστηκε και ο 26χρονο γιο τη ε, στην προσπάθεια Μα να αποτρέψει ναι, το κακό. Σύμφωνα με τι τελευταίε πληροφορίε, να πούμε ότι ο ίδιο είπε πως δεν την έσφαξε απλά, την ξεκύλιασε. Mm -hmm. Γενικά. Ήταν, ναι, ναι, ναι, γενικά. Ήταν μια πολύ ευχάριστη είδηση που μάθαμε. Ακόμα μία να πούμε για το 24 γιατί δεν έχει τελειώσει. Κάτσε, καλέ. Τώρα μπήκαμε τον τελευταίο μήνα. Αυτό, τώρα ναι. είναι που γίνονται τα καλά. Αυτό. Ναι, να αφήσουν λίγε ακόμα. Ποντάρουμε ότι στα Δεκεμβριανά 6 του μήνα, σε 4 μέρε δηλαδή, θα γίνει τις Μουρλή κάτω. Μ, όχι. Όχι. Όχι. Θα mm. έχουν πάλι δεν ξέρω και εγώ πόσους χιλιάδε αστυνομικού στου δρόμου με drones και με τέτοια γιατί αυτά είναι τα σημαντικά, απλά μην κατέβει ο κόσμος στου δρόμους Κατά τα άλλα μεταξύ του, δεν πειράζει Ναι, κανένα ναι Εγώ έφερα ένα νέο Το οποίο βρωμάει η Ελλάδα wow. Ναι. Μιας και μάθαμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών Θα προμηθευτεί ξανά Με απευθείας ανάθεση Προσέξτε, 300 USB Εναντί 26 ευρώ το καθένα Τι USB Απλά USB τι, Δεν κατάλαβα γιατί, τι είναι αυτό τι θα Είναι κάνουν. USB τα οποία κάκια Τα κάνουν. Τίποτα Απλά το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι τα USB stick's στην αγορά ναι. Κοστίζουν 26 ευρώ Ωραία Μάθαμε λοιπόν μέσα από ανάρτηση η οποία έγινε στη Διάβγεια Ότι το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να δώσει 7.812 ευρώ Με φυπία παρακαλώ πολύ Στην εταιρεία Διάτυπος Δέλτα Σίγμα Κρανίου και Σία, Για να αγοράσει 300 stick's μνήμη Τα περιφερειακά τα γνωστά τα USB sticks mm -hmm. Για την αποτύπωση των ψηφιακών αρχείων του κρατικού υπολογιστή. Λογισμού για το έτο 2025. Με απλά μαθηματικά, αυτό σημαίνει ότι το κάθε στικάκι στοιχίζει 26 ευρώ. Τώρα, Τώρα, μπήκα λίγο και το έψαξα γιατί μου φάνηκε μεγάλο το ποσό mm -hmm. και ανακαλύψα ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αγοράζουμε πανάκριβα στικάκια. Αν κάνει κανένα στο Google Search έτσι πολύ, πολύ απλά, mm -hmm. για USB στικάκι, ας πούμε 12 γίγα, θα δούμε ότι στοιχίζουν περίπου από 2,5 ευρώ έω 5, εγώ να πω. Εντάξει, Έξι. όχι. Υπάρχουν και κάποια με πολύ μεγάλη μνήμη που μπορεί να κοστίζουν και 12-15. 5, αλλά τώρα 26 ευρώ για ένα στικάκι δύσκολο Ακόμη και για ένα τεραμπάιτα Μου μπορείς να βρεις και με 5 ευρώ Ταυτινά Μάθαμε λοιπόν στην έρευνα που έκανα Ότι το Νοέμβριο του 2018 mm -hmm. Αγοράστηκαν από τη συγκεκριμένη εταιρεία 250 στικάκια Τα οποία μαζί με το ΦΠΑ Τιμολογήθηκαν στα 3689 ευρώ Ακριβώς ο διάτυπος Ναι Δηλαδή, τιμολογήθηκαν προς 14,75 το καθένα. Το Νοέμβριο του 19, αγοράστηκαν πάλι 250 ίδια ακριβώ στικάκια, τα οποία αυτήν την φορά εκτινάχθηκαν στα 6.200 ευρώ με ΦΠΑ. Πόσο κόστιζε το καθένα, Δηλαδή; Ακριβώς Ακριβώ, δηλαδή, το καθένα κόστιζε 24,80. Το Νοέμβριο του 2020, αγοράστηκαν επίσης 250 στικάκια, που τιμολογήθηκαν προ 6.493 ευρώ με το ΦΠΑ, δηλαδή πληρώσαμε 20. 5,90 ευρώ το καθένα Το Νοέμβριο του 2023 αγοράσαμε άλλα 300 αστικάκια τα οποία τιμολογήθηκαν συνολικά για 7.440 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ δηλαδή 24,80 ευρώ το καθένα και έτσι φτάνουμε στον Οκτώβριο του 2024 όπου ξανααγοράσαμε στικάκια τα οποία τιμολογήθηκαν 7.812 ευρώ δηλαδή 26 ευρώ το καθένα δεν ξέρω γιατί χρειαζόμαστε τόσα πολλά στικάκια; και <Τι>... γιατί τα αγοράσαμε Τόσο Εν τω μεταξύ, τώρα μπήκα και διάβασα ότι ο διάτυπο είναι ένα τυπογραφείο στο mm. κέντρο τη Αθήνα, mm -hmm. το οποίο γενικά αναλαμβάνει ειδικέ επεξεργασίε, ειδικέ κατασκευέ και λογότυπα. Mm -hmm. Δεν κατάφερα να βρω το ποιο το έχει και δεν κατάφερα να βρω και τι σχέση μπορεί να έχει με την τη κυβέρνηση. Οκ, βέβαια, προφανώ. Δεν ξέρουμε τι σχέση μπορεί να έχει και δεν νομίζω ότι μα ενδιαφέρει. Παρ' όλα αυτά είναι με απευθεία μετάθεση. Γιατί δεν πάνε να τα πάρουν από μεγάλα καταστήματα που βρίσκονται ακριβώ απέναντι. Ενάντια από τη Βουλή. Βλέπει, δεν κάνω διαφήμιση εδώ. Όχι, όχι. Βλέπεις. Γιατί αυτά δεν κοστίζουν 24 ευρώ το καθένα. Ναι, αλλά τι, γιατί θα μου πει: Είμαστε πολλοί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τώρα δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, υποτίθεται, εγώ το έχω μέσα στο μυαλό μου, ότι ό,τι αρχεία και ό,τι δεδομένα μα έχουν καταχωρημένου σε ένα τεράστιο δωμάτιο με οθόνε και φακέλου mm -hmm. και λεφτά, ότι απλά παίρνουν σε κάποιου σκληρού δίσκου. Όχι σε αστικάκια. Να, ναι, Εκτό εάν, άμα το πάμε σε λίγο θεωρίε ή στα φιλιά μας τη Conspiracy Τα στικάκια δεν είναι στικάκια Τι είναι Δεν ξέρω <χω> Μπορεί να μην είναι στικάκια Ή μπορεί τα στικάκια να έχουν κάτι μέσα Δεν ξέρω ε, Σίγουρα έχουνε ναι. Μια δόση μίζα. Ναι, αυτό. Σίγουρα έχουν ναι. ε, Επίση, νομίζω <laughs> ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ναι. γιατί αυτό το αγοράζει, θα μπορούσε να κάνει μια πολύ καλύτερη διαχείριση των οικονομικών αυτή τη χώρα. Ναι, και να μην δίνει 7.500 αγεστικάκια. Ε, ναι, ρε παιδάκι μου, όταν α πούμε εγώ και εσύ θα μπορούσαμε να του πάμε τα ίδια 300 αγεστικάκια. Εγώ σου λέω με 5 ευρώ το καθένα. Βάλτε κάτω. Ε, 3.500-15.500. Ε, τώρα εντάξει και εσύ. Αλλά αυτό κατάλαβεσαι εγώ, δεν θα τρώγα χρήματα. Τώρα Γίνεσαι υπερβολικούλη. Υπερβολές Γίνεσαι, γίνεσαι λίγο υπερβολικούλη. Αυτό δεν ξέρω εσύ αν έχει κάποιο άλλο νέο. Να πούμε, βέβαια, του αγωνιστικού μα χαιρετισμού στη Ρόδο και στη Λίμνο. Παιδιά, ναι, ήταν θεομηνία αυτό το οποίο συνέβη για ακόμα μία χρονιά. Καταστράφηκαν πάρα πολλέ εκτάσει με καλλιεργήσιμα προϊόντα, ειδικά στη Λίμνο. Ε, και όχι μόνο, και κτηνοτροφία ναι, και. Ναι, εντάξει. εντάξει και να πούμε. Αν είστε από εκεί και μα ακούτε, πραγματικά. Καλή δύναμη. Ναι, καλή δύναμη. Αν χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια Εδώ είμαστε Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε Αλλά εδώ είμαστε να τους συζητήσουμε Πάμε σαν έκδοδα You ready Είμαι Πάμε να βαθμολογήσω Εδώ το έξω κριτής πάει Το σημερινό επεισόδιο Σας αγαπώ διπλά Γιατί κάνατε χαμούλη στο instagram Έτσι να πούμε εντάχει ότι μπορείτε κι εσεί να στείλετε το δικό σα κρυό ανέκδοτο στα social μα, δηλαδή στο Instagram, μέσω DM και εμεί θα το διαβάσουμε εδώ πέρα. Τα τρία καλύτερα θα βγαίνουν στο επεισόδιο. Έτσι. Και εγώ θα τα βαθμολόγω. Ναι. Δεν μπορούμε δυστυχώ να τα φέρουμε όλα. Μακάρι να κάνουμε κάποια στιγμή ένα άλλο podcast <laughs> που να, να είναι κάνουμε μόνο. Αυτό, να κάνουμε εκπομπή μόνο με ανέκδοτα. Έτσι. Μόνο με κρύα ανέκδοτα. Όχι μόνο κρύα, με ανέκδοτα γενικά. Α, Πρέπει να είναι κρύα. Όχι βέβαια. Και ξεκινάω πρώτο με μία ερώτηση. Για πε. Τα δικά μου Ωραία. Ωραία. Ωραία. Σε ποιο χωριό της Πελοποννήσου Ζούν οι τζεντάι Σε ποιο Στάργος Γαμάτο <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Είπαμε, με έχετε αναγκάσει να ανεβάσω τον πύχη ψηλά, <laughs> γιατί στέλνετε, στέλνετε κι εσείς ε, πολύ ωραία ανέκδοτα, οπότε τώρα κάτι πρέπει να γίνει. Μπάγερ Μονάχου είναι ομάδα του γερμανικού πρωταθλήματος hm. και αυτό που λέει ένας Λαρισαίος όταν το ρωτάνε «Εσύ το στράβωσες» Μπάγερ Μονάχοτ, όχι ρε εντάξει, εντάξει. Πω, πω, γαμάτε κι αυτό. Σα ευχαριστώ. Πόπο. Πω, πω, πω. <laughs> Είδα το, όμω. κάναμε και μετάφραση. Ναι, ε, μα. <laughs> λοιπόν, περνάμε γρήγορα-γρήγορα στα ανέκδοτα από τα τεντεκτιβάκια και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από άλλον εκτό από. Το Γιώργο. Ωραία, Γιώργο. Έχει. αποθρασινθεί. Το παιδί, ναι, δηλαδή το προσπαθεί με νύχια και με δόντια να μπαίνει στο top 3. Uh -huh. Και γι' αυτό του χαρίζουμε μία θέση. Και λέει, mm. έφυγε το Α. Από ένα μπαρ Και μετά είχε κρύο Μπρ. <laughs> <laughs> Γαμάτο. <laughs> <laughs> και αυτό πολύ καλό Μπράβο Γιώργη <laughs> Τότε τεκτιβάκι Δήμητρα μας έστειλε Πονούσε το κεφάλι μου και πήρα ένα ντεπών Τώρα δεν πονάει. <laughs> Παλιό αλλά αυτό, καλό. Αυτό θα το λέω στο φαρμακείο. <laughs> να σου πω βέβαια ότι το συγκεκριμένο ανέκδοτο το έστειλε και άλλο ένα δενεκτυβάκι. Αλλά να το πούμε εδώ για να το ξέρουν ότι θα τα ανεβάζουμε από αυτού που μα το στέλνουν πρώτο. Ε, θα τάξ. κρατείτε σειρά πω, πω. Είμαστε δημοκρατικοί εδώ. Ούτε εμβόλια να κάνουμε <laughs> <laughs> Και άλλο ένα από το δενεκτυβάκι Αφροδίτη. Ποιο ζώο έχει προβοσκίδα και ωραίο μαλί. Ποιο. Ο Ζελέφαντα. Ωραίο Ωραίο, ωραίο Ακούμε Τώρα θα φέρω και εγώ το δικό μου Ακούμε, ακούμε Δεν είναι ακριβώς ε, ανέκδοτο Αλλά όταν έχει σοκολάτα στο σπίτι Μιλάμε με Και δεν είναι που με ρωτάς Τι εννοεί. Τι εννοεί, Μην τα φας όλα ρε Γαματό Εννοείται πως γαματό Λοιπόν, τώρα ναι. Πρέπει να βαθμολογήσω, είπαμε Στα δικά σου Τα δύο Παίρνεις δέκα και στα δύο. Και στα δύο. Πα... Ήτανε πολύ... Δηλαδή το κατάφερες. Έχουμε καθιερώσει αυτήν εδώ τη στείλεις. Αυτό εδώ το podcast. Εδώ και ποσε τρεις Τρεις-τέσσερις εβδομάδες. Για να πάρω δέκα τώρα. Για να πάρεις δέκα ναι Στο ένα μήνα. Μπράβο. Πολύ... Yeah. Έτσι. Με κατάφερες. Μπράβο. <laughs> Τώρα, να βαθμολογήσω τα ανέκδοτα των δεντεκτιβακίων Ωραία Να μοιράσω τις θέσεις Ωραία Λοιπόν Το νούμερο 3. Το νούμερο 3 είναι η Αφροδίτη Ο Ζελέφαντας Ο Ζελέφαντας Ο Ζελέφαντας Ωραίος ο Ζελέφαντας Το νούμερο 2 είναι η Δήμητρα Ναι Και το νούμερο 1 είναι ο Γιώργη Για Γιατί ναι, Γιατί εντάξει <laughs> <ΣΣ> Γιατί όχι Ωραία Συγχαρητήρια σε όλους σας Είπαμε Στείλτε τα δικά σας ανέκδοτα στο Instagram Crime Groupers κάτω παύλα podcast Και τι μας έχεις για σήμερα Σήμερα Σήμερα έχω μια υπόθεση Η οποία πριν από 11 χρόνια Με γρήγορα μαθηματικά Πολύ γρήγορα μαθηματικά Είχε συνταράξει πάρα με, πάρα με πάρα πολύ Τους δέκτες μας Και γενικά την κοινή γνώμη Οκ okay. Πρόκειται για μια γυναικοκτονία Βαρύ. Ναι βαρύ Η οποία μάλλον ε, μπορεί να είχε και ως ηθικό αυτουργό κάποιο συγγενικό πρόσωπο Συγγενικό Θα ακούσεις Θα πάμε πίσω στο βράδυ της Παρασκευής 5 Απριλίου του 2013 Όπου η 23χρονη Φέι Μπλάχα βρισκόταν στο σπίτι της τη Νέα Μάκρη Εκεί έμενε με τη μητέρα της, η οποία ήταν άρρωστη, τον πατέρα της και την οικιακή βοηθό που φρόντιζε τη μητέρα της. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Φέι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον σύντροφό της Βαγγέλη Στεφανάκη. Μετά από αυτό το τηλεφώνημα, έφυγε από το σπίτι. Τι πρώτε πρωινέ ώρε του Σαββάτου, η Φέη θα βρεθεί σοβαρά τραυματισμένη κοντά στο σπίτι τη, χτυπημένη άγρια στην άκρη του δρόμου. Το σώμα τη το εντόπισε η αδερφή τη, η οποία τη μετέφερε αμέσω στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρό. Ωστόσο, λόγω τη σοβαρότητα τη κατάστασή τη, καθώ είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικέ κακώσει, κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στην κεντρική κλινική, όπου εκεί θα εισαχθεί στη μονάδα εντατική θεραπεία. Στην αρχή δεν υπήρχε καμία επίσημη πληροφορία για τι συνθήκε τη επίθεση, ούτε καν καταγγελία στην Αστυνομία. Λίγες μέρες αργότερα, οι αδερφοί της Φέις, η Μαριαλένα και ένα ακόμα άτομο θα κατηγορηθούν και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ψευδομαρτυρίας και της συνέργειας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Παράλληλα, θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για το Βαγγέλη, το φίλο της Φέις, ο οποίος είχε εξαφανιστεί και αναζητούνταν από τις αρχές. Τρεις εβδομάδες αργότερα, στις 30 Απριλίου δηλαδή, μετά τον ξυλοδαρμό της και την παραμονή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η ΦΕΗ θα υποκύψει στα τραυματά της. Παρά τον αβάσταχτο πόνο και την ανίποτη θλίψη, οι γονείς της, σε μια πράξη ύψης της ανθρωπιάς και γενεοδορίας θα αποφασίσουν να δωρήσουν τα όργανα του παιδιού τους. Η δωρεά αυτή θα δώσει ζωή σε άλλους τρεις ανθρώπους. Ήπαρτη θα μεταμοσχευτεί σε μια 31χρονη γυναίκα στο Ιππικράτιο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη, ενώ οι δύο της νεφροί θα δοθούν σε νευροπαθεί ασθενεί. Ο ένα νεφρό μεταμοσχεύτηκε σε έναν 57χρονο ασθενή που νοσηλευόταν στο Λαϊκό Νοσοκομείο και ο άλλο σε μια 55χρονη γυναίκα που επίση νοσηλευόταν στο Ιππικράτιο. Ο βασικό ύποπτο για την επίθεση στη ΦΕΗ, του οποίου η φωτογραφία βρισκόταν σε εμφανή σημεία στα αστυνομικά τμήματα τη Νέα Μάκρη αλλά και τη Αγία Παρασκευή, δεν ήταν άγνω στου αρχέ. Ο Βαγγέλης είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε περιστατικό βίας. Συγκεκριμένα, πριν τις απεναληπτικές εκλογές, μαζί με ένα φίλο του και έναν σκύλο ράτσα σπίτμπουλ, θα επιτεθούν σε προεκλογικό περίπτερο του ε στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, φωνάζοντας απειλητικά συνθήματα όπως «Θα πεθάνετε κουμούνια». Παρά το γεγονός ότι είχε σχηματιστεί δικογραφία εις του και ακακούργημα σχετικό με βαριές σκοπούμενες σωματικές βλάβες και ενώ από τις 8 Απριλίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τον 15ο ειδικό ανακριτή ο Βαγγέλης θα συνεχίζει να κυκλοφορεί ανενόχλητος στα στέκια της Νέας Μάκρης. Ένα μήνα αργότερα, μετά το θάνατο τη ΦΕΙ, στι 8 Μαου, ο Βαγγέλης, 25 ετών, θα παραδοθεί στι αρχέ, συνοδευόμενο από τον δικηγόρο. Στην κατάθεσή του στου αστυνομικού θα ισχυριστεί πω το συμβάν ήταν ατύχημα. Θα υποστηρίξει ότι η ΦΕΙ έπεσε και χτύπησε στον προφυλακτήρα ενό αυτοκινήτου. Ο Βαγγέλης αρνήθηκε την πρόθεση δολοφονίας, ισχυριζόμενο ότι η σχέση του με τη ΦΕΙ είχε διαταραχθεί εξαιτία τη αδελφή τη. Είπε πω η ΦΕΙ δεν μπορούσε να ξεπεράσει μια χαζωμάρα, σε εισαγωγικά, που είχε συμβεί Ανάμεσα σε εκείνον και την αδελφή τη. Σύμφωνα με τον ίδιο, τη νύχτα του περιστατικού τσακώθηκαν και αφού η Φέιτον χτύπησε, εκείνο αντέδρασε χτυπώντα την με του. Ισχυρίστηκε πω τόλωσε και δεν είχε πρόθεση να τη βλάψει σοβαρά. Περιέγραψε πω τη χτύπησε με χαστούκια και ότι αυτή έπεσε με το κεφάλι στον προφιλακτήρα του αυτοκινήτου. Αφού εκείνη έμεινε αναίσθητη, ειδοποίησε την αδελφή τη και τη μετέφερε ο ίδιο στο νοσοκομείο, όπου έμεινε για δύο μέρε δίπλα τη. Ο 25χρονο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ο οποίο θα του ασκήσει δίωξη για άνθροπο από πρόθεση. μετά την απολογία του στον ανακριτή θα κριθεί προφιλαγιστέως Πάμε τώρα στην κατάθεση τη Μαριαλένας Η μεγαλύτερη αδερφή τη Φέη, η Μαριαλένα, κατά την κατάθεσή τη θα προσπαθήσει να αποποιηθεί των ευθυνών τη, κατηγορώντα τον Βαγγέλη ότι την εκβίαζε. Υποστήριξε πω είχε καταγράψει μια ερωτική του συνέβρεση σε ένα ξενοδοχείο και την απειλούσε ότι θα δείξει το υλικό στην οικογένειά τη, τον σύζυγό τη αλλά και στο διαδίκτυο. Ωστόσο, ο Βαγγέλης αρνήθηκε τι κατηγορίε αυτέ, ισχυριζόμενο ότι η Μαργιαλένα παρενέβαινε συνεχώ στη σχέση του με τη Φέι, προκαλώντα προβλήματα. Υποστήριξε ότι η αδερφή της προσπαθούσε να τους χωρίσει για να είναι μαζί του. Μετά την κατάθεση της Μαριαλένας, εκείνη αφέθηκε ελεύθερη, αλλά σε βάρος της είχε σχηματιστεί ήδη δικογραφία για ψευδορκία. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης θα καταρρίψουν τους ισχυρισμού του Βαγγέλη περί ατυχήματος. Τα ευρήματα θα δείξουν ότι η ΦΕΗ είχε δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι που προκάλεσαν σοβαρή κρανιογκεφαλική κάκωση, αιμορραγία και εγκεφαλικό είδημα. Παράλληλα, θα εντοπίσουν αιματώματα στο αριστερό μάτι και στο ζυγοματικό, εκδορές στο δεξί μέτωπο και το γλουτό, εκχυμώσει στο δεξί μυρο και γόνατο, καθώ και τραύματα στα χέρια τη. Αυτά τα στοιχεία αποδείκνυαν ότι η ΦΕΗ δεν χτύπησε τον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου, όπω ισχυρίστηκε ο ίδιο. Ο ιατροδικαστή που πραγματοποίησε την εκροτομή όργανο που θα μπορούσε να είναι και τα χέρια του δράστη ή κάποιο αντικείμενο. Και αφού είπαμε τα βασικά στοιχεία, τώρα θα κάτσουμε και θα αναλύσουμε λίγο τι συμπεριφορέ που είχαν η Μαριαλένα αλλά και ο Βαγγέλης απέναντι στον τραγικό θάνατο της Φέη. Η Μαριαλένα παρουσίασε μία συμπεριφορά που προκάλεσε πολύ έντονε αντιδράσει. Το γεγονό ότι προτίμησε να παραστεί σε καλυστία σκύλων στη Θεσσαλονίκη την ημέρα που γινόταν το μνημόσυνο τη αδερφή τη θεωρήθηκε ένδειξη πλήρου έλλειψη μεταμέλεια. Η στάση τη αυτή προκάλεσε αντιδράσει και στο φιλικό περιβάλλον τη FACE ενώ Υπήρξε δυσαρέσκεια και κατά το παρελθόν. Μάλιστα την προηγούμενη μέρα μετά το θάνατο τη Φέη, ενώ η αδερφοί τη νοσηλευόταν στη ΜΕΘ, η Μαριαλένα είχε συμμετάσχει ξανά σε καλυστία σκύλων. Ο πατέρα τη, πάνω σε αυτή τη στάση, θα δηλώσει. Εμεί θρυνούσαμε τη Φέη. Η θεία τη ήρθε από την Αμερική για το μνημόσυνο. Αλλά η Μαριαλένα προτίμησε ένα ταξίδι αναψυχής για τα καλυστία των σκύλων. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Με αυτή τη τη στάση, οδήγησε του ίδιου του γονεί να τη διώξουν από το πατρικό του στο σπίτι. Στι 5 Μαου του 2014, θα ξεκινήσει η δίκη στο Μικτό Ορκοτό Δικαστήριο των Αθηνών. Ο Βαγγέλης Στεφανάκης κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ η Μαριαλένα αντιμετώπισε κατηγορίε για ψευδορκία και υπόθαλψη εγκληματία, καθώ δεν είχε αποκαλύψει την αλήθεια εξ αρχή. Μαζί του θα κατηγορηθεί και ένα φίλο του Βαγγέλη για συνέργεια. Κατά την πρώτη του τοποθέτηση, ο Βαγγέλη θα δηλώσει αθώ για την γόριας στην από πρόθεση. Η δίκη θα αρχίσει με καταθέσεις martýron από το στενό περιβάλλον του θύματος, φωτίζοντας έτσι την προσωπική της ζωή και τις ╚σεντάσεις που οδήγησαν στον τραγικό γεγονός. Μια από τις πιο σημαντικές martýries στη Δίκη ήταν αυτή, μίας στενής φίλης της Φέιζ. Η martýras περιέγραψε την έντονη και τεταμένη σχέση ανάμεσα στις δύο αδελφές και τον κατηγορούμενο, καθώς και τους αλεπάλλους καβγάδες, όπως επίσης και κάποιες απίlles που δεχόταν. Σύμφωνα με τη φίλη τη Φέη, ο Βαγγέλης ήταν καταπιεστικός και δεν την άφηνε να κάνει ρούπι μόνη τη. Γι' αυτό το λόγο τσακωνόντουσαν συχνά. Συγκεκριμένα θα πει: Η Μαριαλένα απειλούσε ότι αν δεν χωρίσει με τη Φέη θα αυτοκτονούσε και τον παρακαλούσε να φύγουν μακριά για να ζήσουν τον υποτιθέμενο έρωτά του. Όταν η Φέη έμαθε για την παράλληλη σχέση του Βαγγέλη με την αδερφή τη, αρχικά τον συγχώρεσε μετά την παραδοχή του. Ωστόσο, η Μαριαλένα δεν σταμάτησε να τον διεκδικεί προσπαθώντα να προκαλέσει τον χωρισμό του ζευγαριού. Η μάρτυρα επίσης θα καταρρίψει τους ισχυρισμούς της Μαριαλένας ότι εκβιαζόταν με το ροζ βίντεο. Τέλος, θα αναφερθεί επίσης ότι η Μαργιαλένα απέφευγε να επισκεφτεί την αδερφή της στο νοσοκομείο. Χαρακτηριστικά είπε «Είχα ακούσει το Βαγγέλη να λέει στη Μαργιαλένα: «κόψε τις μαλακίες γιατί αλλιώ θα πω όλη την αλήθεια». Ο δεύτερο μάρτυρας, υπεράσπισης αυτή τη φορά ήταν ο πρώην σύζυγο τη Μαργαλένα, ο οποίο παρέμεινε στο πλευρό τη κατά τη διάρκεια τη δίκη και έδωσε τη δική του κατάθεση αναφερόμενο στην παραδοχή τη σύζυγου του σχετικά με τα γεγονότα. Η σύζυγός μου μου είπε ότι ο Βαγγέλης Στεφανάκης χτύπησε άσχημα την αδερφή τη έξω από το σπίτι τη. Εκείνη φοβόταν να πει την αλήθεια, επειδή ο Στεφανάκη την απειλούσε ότι θα έκανε κακό στην ίδια και στην οικογένειά τη. Επίσης, ο σύζυγος επιβεβαίωσε την εκδοχή της Μαριαλένας για το ροζ βίντεο προσθέτοντας ότι η ίδια του είχε αποκαλύψει πως ο Στεφανάκης την είχε απειλήσει ότι δηλαδή εάν μιλούσε στην αστυνομία θα δημοσιοποιούσε το υλικό στο διαδίκτυο αλλά θα το έστειλε και στην οικογένειά της Γενικά, μέσα από τις μαρτυρίες φαίνεται ότι το ζευγάρι είχε μια ιδιόμορφη σχέση Παρότι που το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση, ο πρώην σύζυγο υποστήριξε ενεργά τη Μαριαλένα. Παρευρίσκονταν μαζί στο δικαστήριο και τη προσέφερε φιλοξενία στο σπίτι του στα Σπάτα μετά την εκδίωξή τη από το πατρικό τη. Θεωρούσε άδικη την εμπλοκή τη στην υπόθεση, παραμένοντα το στήριγμά τη ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η τρίτη μάρτυρα υπεράσπιση ήταν η μητέρα του δράστη, η κυρία Αθηνά, η οποία προσπάθησε να μειώσει την ευθύνη του γιού τη προκαλώντα αντιδράσει στη δικαστική αίθουσα. Ισχυρίστηκε ότι 23χρονη Φέη σε την σύγκρουση. Κατά την κυρία Αθηνά η ένταση προκλήθηκε από το τηλεφώνημα τη Μαριαλένα στο Βαγγέλ Εκείνη του πρότεινε να πάνε σε ένα πάρτι, αλλά εκείνο αρνήθηκε δηλώνοντα ότι είναι με τη Φέη. Τότε η Μαριαλένα φέρεται να έκανε προσβλητικά σχόλια για τη Φέι κάτι που προκάλεσε τη ρήξη στο ζευγάρι. Συγκεκριμένα θα πει, η Φέι τον χαστούκησε και εκείνο τη χτύπησε μετά. Δεν πήγε όμω να τη σκοτώσει. Ο γιο μου δεν είναι δολοφόνο ούτε άγγελο. Αν κάποιο πήγαινε να τον χτυπήσει, τότε θα σήκωνε το χέρι του. Η Ισαγγελέα ήταν σαφή κατά την καταδικαστική αγόρευσή τη, ζητώντα την ενοχή του βασικού κατηγορουμένου και των συνεργών του χωρί ελαφρυντικά. Στην αγόρευσή τη, είπε: Ο κατηγορούμενο πρέπει να κρυθεί ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο χωρί κανένα ελαφρυντικό. Δεν ένιωσε ποτέ συναισθηματικό έρωτα για τη ΦΕΗ και ενδιαφερόταν μόνο για τον εαυτό του. Ήταν γοητευμένο που ήταν το μήλον τη έρηδο και για τι δύο αδερφέ. Για τη Μαριαλένα, η Ισαγγελέας πρότεινε την ενοχή της για τις κατηγορίες της ψεδορκίας και υπόθαλψης εγκληματία. Υποστήριξε ότι αντιμετώπιζε τον κατηγορούμενο ως τρόπεο στην προσωπική της αντιπαλότητα που είχε με την αδερφή της. Η απόφαση προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις, ενώ η οικογένεια της αδικοκαμένης Φέης εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απονομή της δικαιοσύνης. Στι 19 Ιουνίου του 2014, το Μικτό Ορκοτό Δικαστήριο, μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, επέβαλε την ποινή τη ισόβιας κάθεξη στο Βαγγέλη Στεφανάκη για τον άγριο ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου τη 23χρονη Φέι Μπλάχα και στην αδερφή τη Μαριαλένα Μπλάχα, επέβαλε την ποινή φυλάκιση 4 ετών με αναστολή για ψευδορκία και υπόθαλψη εγκληματία με το όρο να εμφανίζεται υποχρεωτικά μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή τη. Αλλά η υπόθεσή μα δεν κλείνει εδώ, γιατί θα έχουμε και το εφετείο 20 Φεβρουαρίου του 2017, όπου η υπόθεση της δολοφονίας της Face Black θα να βιώσει ξανά στο Μικτόρ ορκωτό Εφετίο Αθηνών. Με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο κατηγορούμενος επανέλαβε πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τη σύντροφό του Θέλω να ζητήσω συγνώμη από τις οικογένειες που έχω βιτήσει στο Πένθος και στη θηναχώρια. Βέβαια έγινε το κακό, αλλά ποτέ δεν είχε περάσει από το μυαλό μου ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Η συγκρατούμενη του, η αδερφή τη αδικοχαμμένη Φεϊ, η οποία είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε φυλάκιση 4 ετών με αναστολή, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Συγκλονιστική ήταν και η κατάθεση του πατέρα τη αδικοχαμμένη Φεϊ, Αντώνη Μπλάχα, ο οποίο φανερά καταβεβλημένος αφηγήθηκε με λεπτομέρειε όλα όσα προηγήθηκαν του μοιραίου. Μίλησε για τη σχέση του με τι κόρε του αλλά και το ρόλο που έπαιξε ο κατηγορούμενο. Εκείνη την περίοδο η γυναίκα μου αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγεία. Μαζί μα έμενε μόνο η Φέη. Ενώ η μεγαλύτερη μου κόρη είχε παντρευτεί. Οι σχέσει τη με τον σύζυγό τη δεν ήταν καλέ. Ο γαμπρός μου είχε φύγει από το σπίτι και τα κορίτσια συγκατοικούσαν για λίγε ημέρε. Ήξερα από τον Μάρτιο του 2013 ότι είχε σχέση η Φέη με τον Βαγγέλη, αλλά δεν γνώριζα από πότε. Τον πρώτο καιρό ήταν χαρούμενη, ευτυχισμένοι. Λίγε ημέρε πριν από το συμβάν όμω, ήταν μέσα στα νεύρα και ξαναγύρισε στο πατρικό τη. Την ρώτησα τι έγινε και εκείνη μου είπε ότι η αδερφή τη προσπάθησε να τη πάρει τον φίλο τη. Εκείνε τι ημέρε είχα δει πράγματι τον κατηγορούμενο τουλάχιστον δύο φορέ να επισκέπτεται το σπίτι τη μεγάλη μου κόρη και να περνάει το βράδυ του εκεί. Γίνονταν κάποιε συζητήσει για το όλο θέμα και ερχόταν στο σπίτι η ΦΕΙ και ήταν αναστατωμένη. Η ΦΕΙ έλεγε ότι υπήρχαν προβλήματα που προσπαθούσαν να λύσουν. Εγώ ζήτησα από τη Μαργιαλένα να μην δέχεται τον Στεφανάκη στο σπίτι τη. Εκείνη όμω. Δεν μου είπε κάτι συγκεκριμένο. Τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα και η Φέη έκλαιγε και μου είπε: πως Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ότι η αδερφή τη προσπαθούσε να της τον πάρει και πω εκείνο την είχε χτυπήσει δύο φορέ μετά από λογομαχία. Μία φορά, μάλιστα, όπω έμαθα αργότερα, την χτύπησε στο αυτί και πήγε στο κέντρο υγεία. Αλλά εγώ τότε δεν γνώριζα τι είχε γίνει. Την συμβούλεψα να τον χωρίσει γιατί τη είπα ότι αν είναι να σε αγαπάει με αυτόν τον τρόπο, τότε άστο. Εγώ ήθελα να κάνουμε ένα ραντεβού όλοι μαζί. Αλλά δεν πρόλαβα. Αναφερόμενο από το πρωινό που ενημερώθηκε από την Μαργαλένα ότι η ΦΕΗ βρισκόταν τραυματισμένη στο νοσοκομείο, είπε: Στι 6 Απριλίου, η μεγάλη μου κόρη ήρθε στο σπίτι και έδειχνε ανήσυχη. Μου είπαν πω βρήκανε τη ΦΕΗ χτυπημένη και πεταμένη στον δρόμο, και μάλλον πρόκειται για τροχαίο, και την πήγαν στο νοσοκομείο. Εγώ έφυγα για το νοσοκομείο, αλλά η μεγάλη μου κόρη δεν με συνόδευσε και έμεινε στο σπίτι. Η ΦΕΗ ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, διασωλυνωμένη. Μου είπαν οι γιατροί ότι είναι πολύ σοβαρά. «Γύρισα σπίτι και μαζί με την Μαριαλένα πήγαμε στο τμήμα της Νέας Μάκρης όπου κάναμε καταγγελία. Η Μαριαλένα είπε πως κάποιος κοντινός φίλος τους τη βρήκε στο δρόμο και ειδοποίησε τον κατηγορούμενο. Ό,τι δηλαδή μου είχε πει και εμένα νωρίτερα. Δεν την πήγαν κατευθείαν στο νοσοκομείο όπως έμαθα αργότερα, αλλά σε κάποιο φιλικό σπίτι όπου και αποφάσισαν όλοι μαζί τι θα κάνουν». Δύο ημέρε αργότερα η ΦΕΙ μπήκε στην εντατική. Αρχικά οι γιατροί ήταν αισιόδοξοι, αλλά στη συνέχεια χειροτέρεψε. Καθοριστική ήταν η καθυστέρηση τη μεταφορά τη στο νοσοκομείο. Είχε χτυπηθεί πολύ στο κεφάλι. Μου είπαν οι γιατροί ότι ήταν ένα χτύπημα επαγγελματικό. Έπρεπε να ξέρει κανεί για να το κάνει. Μετά από περίπου 15 μέρε, έφυγε η ΦΕΙ από τη ζωή και αποφασίσαμε να κάνουμε δωρεά οργάνων. Οι αδερφοί τη την επισκέπτονταν. Όχι, ελάχιστε φορέ και δεν σας παραξένεψει αυτό. Τότε άρχισαν να βγαίνουν στη φόρα διάφορα πράγματα για τη σχέση τη με τον Στεφανάκη. Έμαθα ότι την χτύπησε ο Στεφανάκης και δεν ήταν τροχαίο. Άλλωστε και ο ίδιος ο κατηγορούμενος, μου είπαν, είχε παραδεχτεί ότι την χτύπησε γιατί είχαν τσακωθεί. Έμαθα ότι η μεγάλη μου κόρη τον γνώριζε από το παρελθόν και ότι τον διεκδικούσε από την Φέι. Για τον λόγο αυτό πήγαινα στην καφετέρια που δούλευε η Φέι και προσπαθούσε να την διαβάλει. Έλεγε ότι η Φέη είχε και άλλους φίλους και παράλληλες σχέσεις. Η Μαριαλένα μου είπε αργότερα ότι είπε ψέματα στην αστυνομία γιατί την εκβίαζε ο Στεφανάκη ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά μα και στην ίδια. Είχε κάποιο βίντεο στα χέρια του και φοβόταν να το βάλει στο διαδίκτυο, αλλά στη συνέχεια αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχε βίντεο. Απαντώντας σε σχετικέ ερωτήσει, ο κύριο Μπλάχα είπε πω η σχέση του με τη Μαργαλένα χάλασε από τότε που υπήρχαν πληροφορίε ότι είχε σχέση με τη δολοφονία. Ήρθε στην κηδεία τη Φέη, αλλά όχι στα 40. Σταματήσαμε να έχουμε επαφή. Δεν ήρθε στην κηδεία τη μητέρα τη, αλλά στα τριήμερα. Μετά το πάνω του της Φέης, τη ζήτησα να φύγει Ποια είναι η σχέση σας μαζί της σήμερα Τίποτα Δεν νοιάζεται για σας Όχι Και εσείς έχετε μείνει μόνος, χάσατε και τη γυναίκα σας με όλο αυτό τον πόνο Ναι Κατά στο το εφετείο ήταν και η ιατροδικαστή που εξέτασε τη ΦΕΗ κατά την ομιλία τη και διενήργησε την νεκροψία στη σωρότη. Έδωσε μια λεπτομερή και τεκμηριωμένη κατάθεση στο μεικτό όρκο το εφετείο, καταρρίπτοντα του ισχυρισμού τη υπεράσπιση. Παρέθεσε τα κλινικά ευρήματα, τα οποία ήταν εγκεφαλική βλάβη, δηλαδή η ΦΕΗ είχε υποστήσει σοβαρέ εγκεφαλικέ κακώσει, συμπεριλαμβανομένων διάχυτου αιματώματο και εγκεφαλικού ιδρύματο που οδήγησαν σε εγκεφαλικό θάνατο, συγκεκριμένα είπε ότι το στέλεγο του εγκεφάλου τη ήταν. Εντελώ κατεστραμμένο, παρέθεσε την κλίμακα τη Γλασκόβη, όπου η βαθμολογία της στο νοσοκομείο ήταν 6 στα 15 όταν διακομίστηκε, ενώ έπεσε στο 3 προς 15, που αποτελεί ένδειξη επικείμενου εγκεφαλικού θανάτου. Συγκεκριμένα είπε ότι στο σημείο αυτό, το μυαλό του γιατρού μπαίνει η ιδέα να ξεκινήσει ο εγκεφαλικό θάνατο. Τα εξωτερικά τη τραύματα γιατί το σώμα τη έφερε εκχυμώσει και εκδορέ, ιδιαίτερα στο αριστερό γόνατο, δείγμα είτε πτώσης, είτε έντονη πάλι. Ανατροπή του ισχυρισμού για τραυματισμό από πρόσκρουση, διότι η υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι το θύμα έπεσε και χτύπησε στον προφυλακτήρα, ενώ ο ιατροδικαστή απέρριψε κατηγορηματικά αυτό το σενάριο, παραθέτοντα τη θέση του τραύματο. Το θύμα είχε σοβαρή κάκοση στη βρεγματική χώρα, την κορυφή δηλαδή του κεφαλιού, όπου δεν συνάδει με τραυματισμό από πτώση ή πρόσκρουση στον προφυλακτήρα. Η κοπέλα ήταν χτυπημένη στο πάνω μέρο του κεφαλιού τη και όχι στο πίσω, όπω θα συνέβαινε αν είχε χτυπήσει στον προφυλακτήρα, είπε χαρακτηριστικά. Πρέθεσε επίσης και τους μηχανισμούς του τραύματος. Το τραύμα ήταν αποτέλεσμα πλήξης από αντικείμενο και όχι πτώσεις. Δηλαδή θα πει, αυτό προήλθε από πλήξη από κάποιο μέσο και όχι από κάποια πρόσκρουση σε επιφάνεια. Τέλο, κατά τη διενέργεια τη νεκροψία, η ιατροδικαστή θα διαπιστώσει τη σοβαρή τραυματική πλήξη στο κεφάλι, το χτύπημα δηλαδή στη βραγματική χώρα όπου ήταν κρίσιμο και προκάλεσε το εννογκεφαλικό θάνατο, τα εκτεταμένα τραύματα γιατί το σώμα του θύματο παρουσίαζε ευρήματα που υποδηλώνουν ότι είχε δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα κατά τη διάρκεια πάλι. Θα φτάσουμε τώρα και στο συμπέρασμα του ιατροδικαστή, όπου η κατάθεση τη ιατροδικαστού θα ενισχύσει την κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αποδεικνύοντα ότι τα τραύματα του θύματο δεν συνάδουν ατύχημα, αλλά με βία η επίθεση. Οι επιστημονικές αποδείξεις θα καταρρίψουν τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης υπογραμμίζοντας την κακοποίηση που οδήγησε στο θάνατο της Φέης. Σημαντική για το εφετείο θα είναι και η μαρτυρία της Ιωάννας, η οποία ήταν η κολλητή φίλη της Φέης. Με δάκρυα στα μάτια θα περιγράψει την κατάσταση την οποία αντίκρισε τη φίλη της στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο, όταν την είδα, δεν την αναγνώρισαν. Στο δωμάτιο ήταν 6 με 7 άτομα. Οι συνθήκε ήταν τραγικέ. Ήταν σκεπασμένη με ένα σεντονάκι, ο καθένα την κοίταζε και έβηχε από πάνω τη. Ήταν νεπρισμένη, είχε αίματα στα χείλια, μαυρισμένο μάτι, σημάδια στο μέτωπο από τα χτυπήματα. Τα νύχια τη ήταν σπασμένα και είχε αίματα. Έπαθα σοκ. Κανένα δεν ήταν μαζί τη εκείνο το πρωί, περιέγραψε προσθέτοντα πω άμεσα τηλεφώνησε και στην αδερφή τη Μαργαλένα. Η Ιωάννα αναφέρθηκε στη συνάντησή της με τον Στεφανάκη στο νοσοκομείο καταθέτοντας πως ήταν στεναχωρημένος, είχε πανικό. «Μου είπε ότι βγήκε εκτός εαυτού και ότι έριξε στη ΦΕΗ μόνο ένα χαστούκι και εκείνη έχασε την ισορροπία της και χτύπησε το κεφάλι της στον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου. Εμείς εκείνη την ώρα δεν είχαμε εικόνα για τα εσωτερικά χτυπήματα» και συμπλήρωσε πως είχε μελανιές στα χέρια του. Η Ιωάννα αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έκαναν οι φίλοι της για να βρεθεί κρεβάτι στην εντατική και περιέγραψε. Έμεινε στο δημόσιο νοσοκομείο 58 ώρες εκτός εντατική. Απευθυνθήκαμε στο νοσοκομείο και τους ζητήσαμε να κάνουν την εισαγωγή και να τους δώσουμε μετά τα χρήματα και εκείνοι μας απάντησαν. Πρώτα τα χρήματα. Ψάχναμε λεφτά και τελικά μας τα έδωσαν οι γονείς μας. Τελικά η Φέι μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική στο Κολονάγκη. Εγώ μαζί με ακόμα μία φίλη μας πληρώσαμε την πρώτη εβδομάδα και τα υπόλοιπα τα κάλυψε η κλινική». Σε αυτή την προσπάθεια, η αδερφή τη Φέη ήταν απούσα. Εγώ είδα τη Μαριαλένα στο κολονάκι. Ήταν ένα θέατρο του παραλόγου. Κρατούσε μία εικόνα στο χέρι και έκανε προσευχές. Έτρεμε. Δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια τη. Ήταν πάνω σε καροτσάκι. Η μάρτυρα υποστήριξε πω δεν μίλησε μαζί τη. Δεν ήθελα να την ακούσω, είπε και συνέχισε. Με ενδιέφερε η στάση τη πριν και μετά. Δεν μπορεί η αδερφή τη να είναι στο νοσοκομείο και να τρέχουν οι Όλοι και ο κατηγορούμενο μου είπαν πω το σχέδιο για να πούν στην αστυνομία και τον πατέρα του Ωτι η ΦΕΙ βρέθηκε στο δρόμο, ήταν δικό τη. Όταν ξεκίνησε η σχέση τη ΦΕΙ με τον κατηγορούμενο, υπήρχε μεγάλο ανταγωνισμό με τη μεγάλη τη αδερφή. Η ΦΕΙ ήταν πολύ ερωτευμένη. Το άγχος της ήταν η αδερφή τη, η οποία μπλεκόταν συνεχώ στα πόδια του. Είχε υποψία ότι τον παρενοχλεί, συνέχισε η Ιωάννα. Για τη σχέση του ζευγαριού, υποστήριξε πω ο κατηγορούμενο είχε υποτιμητική συμπεριφορά απέναντι στη Φέη Τη ζήλευε. Ήταν η ζήλια για κάποια λόγια που άκουγε, είπε χαρακτηριστικά. Η αδελφή τη μα είπε να πούμε ψέματα. Ευθύνε στην αδελφή τη Φέη Μαριαλένα θα επιρρύψει ο νεαρό που μετέφερε την άτυχη κοπέλα βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο το μοιραίο βράδυ. Ο 22χρονο ΑΚ καταθέτοντας καταθέτοντα το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, είπε πω η Μαριαλένα του παρακίνησε να πούνε ψέματα σχετικά με τι συνθήκε κάτω από τι οποίε ξεψύχησε η μικρότερη τη αδελφή. Η αδελφή τη μα είπε να πούμε ψέματα, συγκεκριμένα είπε. Μα είπε να πούμε ότι βρήκα εγώ τη Φέη στο δρόμο τυχαία κοντά στο σπίτι τη. Ότι ειδοποίησα το φίλο μου και εκείνο το Βαγγέλη και την πήγαμε στο νοσοκομείο. Όπω κατέθεσε ο νεαρό, πριν πάει στην αστυνομία, συναντήθηκε με τον κατηγορούμενο και τη Μαριαλένα, η οποία, όπω είπε ο 20 διάχρονος, του ζήτησε να πει στου αστυνομικού τη δική τη εκδοχή: Ότι δηλαδή η αδερφή τη βρέθηκε εγκαταλειμμένη στο δρόμο. Τελικά ο μάρτυρας κατέθεσε στην αστυνομία τη δική του εκδοχή για το μοιραίο και συμπλήρωσε πω μετά την ολοκλήρωση τη κατάθεσή του, ο Βαγγέλη τον ρώτησε τι είπε. Και απάντησε: Του είπα την αλήθεια. Και εκείνο του απάντησε. Καλά έκανες. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα και στην απολογία του Βαγγέλη. Δεν είμαι δολοφόνο, δεν είμαι αυτό που με παρουσιάζουν τα μίντια, υποστήριξε ο 29χρονο πλέον. Η Μαριαλένα ήθελε να χωρίσω τη Φέι. Είχε γίνει μια χαζομάρα μεταξύ μα ένα βράδυ. Το είπαμε στη Φέι, αλλά εκείνη δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Δεν είχα πρόθεση να κάνω κακό στο κοριτσάκι μου. Εκείνο το βράδυ τσακωνόμασταν. Με χτύπησε και τη χτύπησα κι εγώ. Θόλοσα. «Τη μετά με τα δύο μου χέρια με χαστούκια. Ζητώ συγγνώμη για ακόμα μία φορά. Δεν είμαι δολοφόνος. Δεν είμαι αυτό που παρουσιάζουν τα μίντια». Κατά την απολογία του στο δικαστήριο, ο Βαγγέλης ανέφερε ότι γνώρισε τις δύο κοπέλες σε καφετέρια της Νέας Μάκρης το Νοέμβριο του 2012, χωρίς όμως τότε να γνωρίζει όπως ισχυρίστηκε ότι ήταν αδερφές. Το θύμα εργαζόταν στη συγκεκριμένη καφετέρια. Στη συνέχεια τη απολογία του, ανέφερε πω τόσο ο ίδιο όσο και η Μαριαλένα μίλησαν στη ΦΕΗ για την περιπέτεια τη μια βραδιά που είχαν. Ωστόσο, όπω είπε η Μαριαλένα, άρχισε να του ζητάει να χωρίσει με τη ΦΕΗ, κάτι το οποίο εκείνο δεν ήθελε. Δεν ένιωθα τίποτα για τη Μαριαλένα. Πέρναγα καλά με τη ΦΕΗ, είπε χαρακτηριστικά ο κατηγορούμενο, τονίζοντα ότι η Μαριαλένα ζήλευε τη Φέι. Η εισαγγελέα τη Έδρα ζήτησε να κηρυχθεί ένοχο για ανθρωποκτονία εκ όπω Επίση, να κρυθεί ένοχη και η αδερφή τη άτυχη 23χρονη Μαριαλένα Μπλάχα για ψευδορκία και υπόθαλψη εγκληματία. Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, ο κατηγορούμενο χτύπησε την παθούσα γιατί τόλμησε να εναντιωθεί και την χτύπησε μέχρι θανάτου, κόβοντα πολύ νωρί το νήμα τη ζωή μια κοπέλα που είχε όλη τη ζωή μπροστά τη. Προκύπτει πω ο κατηγορούμενο τέλεσε την πράξη τη ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο για την οποία καταδικάστηκε πρωτόδικα. Να απορριφθεί ο ισχυρισμό του για μετατροπή τη κατηγορία. Σε θανατηφόρο βλάβη. Αναφερόμενοι στην αδερφή του θύματο Μαριαλένα, η εισαγγελέα είπε: Στο νοσοκομείο έδειξε ψυχραιμία και απάθεια. Μετά έφτιαξαν το ψευδέ σενάριο ότι δηλαδή η ΦΕΗ βρέθηκε στον δρόμο χτυπημένη και πω μετά την πήγα στο νοσοκομείο. Όλοι ήξεραν ποια ήταν η αλήθεια. Η κατηγορούμενη ανέλαβε μάλιστα να διαδώσει το ψευδέ σενάριο. Στη συνέχεια, οι δύο κατηγορούμενοι, έχοντα την αίσθηση ότι όλο το ζήτημα μπήκε σε ασφαλή βάση συγκάλυψη στι 7 το πρωί, έφυγαν από από το νοσοκομείο αφήνοντας μόνη της τη ΦΕΗ σε βαθύ Στι 12 Σεπτεμβρίου του 2017, δικαστέ και ένορχοι έκριναν ομόφωνα ένοχο το Βαγγέλη Στεφανάκη για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση τη 23χρονη Φεϊ Μπλάχα, ενώ επίση ένοχοι έκριναν και τη Μαριαλένα Μπλάχα, αδερφή τη άτυχη Φεϊ, για τα αδικήματα τη ψευδορκίας και τη υπόθαλψη εγκληματία. Το μεικτό όρκο το εφετείο τη Αθήνα του αναγνώρισε το ελαφριντικό τη τα μεταμέλεια επειδή προσπάθησε να άρει τι συνέπειε τη πράξη του μεταφέροντα την 23χρονη Φέη στο νοσοκομείο. Το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε ποινή κάθριξη 20 ετών και τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων για 5 έτη σε αντίθεση με την πρωτόδικη απόφαση με την οποία του είχε επιβληθεί η ισόβια κάθριξη. Στην αδερφή τη ΦΕΙΣ, Μαριαλένα, το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό τη καλή συμπεριφορά μετά την πράξη και την καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών με τριετή αναστολή για τα πλημελήματα τη υπόθαλψη εγκληματία και τη ψευδορκία. Η απόφαση του δικαστηρίου να σπάσουν τα ισόβια ήταν ομόφωνη Αντίθετη βέβαια ήταν η γνώμη η οποία εξέφρασε η εισαγγελέα της έδρας η οποία ζήτησε την μη αναγνώριση ελαφριντικών και στους δύο κατηγορουμένους Γι' αυτό, λοιπόν, η πολύκρωτη υπόθεση τη δολοφονία τη 23χρονη Φέη Μπλάχα θα αναβιώσει ξανά στι 22 Ιουνίου του 2020, στο δεύτερο εφετίο λόγω τη ανέρεση που άσκησε ο Άριο Πάγος στην απόφαση του Δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, ο οποίο αναγνώρισε το ελαφρυντικό τη ειλικρινού μεταμέλεια με αποτέλεσμα να του επιβληθεί κάθερξη 20 ετών αντί για ισόβια. Όπω ανέφερε στη σχετική απόφαση που εξέδωσε το έκτο ποινικό τμήμα του Αρίου Πάγου για να στοιχειοθετήσει την ελαφρυντική, Τη ειλικρινού μετάνοια πρέπει η μετάνοια του υπέτειου όχι μόνο να είναι ειλικρινή αλλά και να εκδηλώνεται εμπράκτο, δηλαδή να συνδυάζεται με συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία μαρτυρούν ότι αυτό μεταμελήθηκε για το λόγο αυτό επιζήτησε ειλικρινά και όχι προσχηματικά να τεil την η μετάνια ακόμα και αν ηγιν να στην τρίτη εκδίκαση τη υπόθεση που έγινε στο μεικτό όρκο το εφετείο τη Αθήνα, επιβλήθηκε στον καταδικαστέντα Βαγγέλ Στεφανάκη ξανά η ισόβια κάθριξη. Γι' αυτό και τι έκανε, προσέφυγε στον Άριο Πάγο. Ο καταδικαστή, μέσα από τι φυλακέ τη Αυλώνα, προσέφυγε στον Άριο Πάγο ζητώντα να αναιρεθεί η καταδικαστική για τον ίδιο απόφαση το 2020 και να του αναγνωριστεί η ελαφρυντική περίσταση τη ειλικρινού μετάνοια. Απευθυνόμενο προ του δικαστέ σε μια Προσπάθεια να καταδείξει ότι συμπαραστάθηκε στη ΦΕΗ, ισχυρίστηκε πω μόλι συνειδητοποίησε ότι η σύντροφό του είχε χάσει τι αισθήσει τη, τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο κέντρο υγεία τη Νέα Μάκρη. Αλλά εκεί δεν υπήρχε γιατρό για να την περιθάλψει. Και έτσι πήγε στο σπίτι φίλου του και με το αυτοκίνητο πλέον του τελευταίου την μετέφεραν στο εφημερεύο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρό. Επισήμανε ακόμα ότι το διάστημα που νοσηλευόταν, εκείνο ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τι φίλε τη, προκειμένου να ενημερώνεται για την κατάστασή τη και να βοηθάει όσο μπορεί για την καλύτερη δυνατή νοσηλεία και περίθαλψή τη. Παράλληλα, προσκόμισε σημείωμα Κοινωνικού Λειτουργού των Φυλακών, στο οποίο ανέφερε ότι επιδεικνύει πολύ καλή διαγωγή και είναι απολύτω συνεργάσιμο. Επίση, επικαλέστηκε βεβαίωση τη Διεύθυνση των Φυλακών, σύμφωνα με την οποία μέχρι τώρα έχει πάρει 10 άδειε και έχει επιστρέψει, ενώ προσκόμισε στο δικαστήριο και ληξιαρχική πράξη γάμου. Σχετικά με την εξαφάνισή του μετά το τραγικό περιστατικό, ανέφερε «Η ολιγοήμερη καθυστέρησή μου να παρουσιαστώ στις αρχές οφειλόταν αποκλειστικά και μόνο στο ότι πίστευα ακράδαντα στην ανάρρωση της συντρόφου μου και ήθελα να είμαι ελεύθερος να τις προσφέρω κάθε δυνατή βοήθεια προς το σκοπό αυτό». Κλείνοντα, είπε: Δηλώνω ειλικρινά και κατηγορηματικά μετανιωμένος». Οι δικαστέ του Αρίου Πάγου αντέκρουσαν την επιχειρηματολογία του Βαγγέλη, επισημένοντα ότι όταν αντιλήφθηκε ότι η κοπέλα του είχε χάσει τι αισθήσει τη, αντί να ειδοποιήσει το ΕΚΑΒ ή την αστυνομία, ή να τη μεταφέρει χωρί καθυστέρηση στο πλησιέστερο κέντρο υγεία ή νοσοκομείο, ή ακόμα να ζητήσει τη βοήθεια του πατέρα τη που ήταν λίγα μέτρα μακριά πιο πέρα στην οικία του, την μετακίνησε και την μετέφερε στην οικία φίλου του, και εκεί τελικά αποφάσισε με με την προτροπή του φίλου του να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο με μεγάλη όμω καθυστέρηση. Κάτι που επιβάρυνε ακόμα περισσότερο την άσχημη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει. Οι δε δικαστέ τονίζουν ότι η μεταφορά τη θανούσα στο νοσοκομείο έγινε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Ο ξυλοδαρμό τη έλαβε χώρα περί τι 3 παρατέταρτο έω τι 3 και στο νοσοκομείο έφτασαν περί ώρα 5 ταξιμερώματα, γεγονός Γεγονό που επιβάρυνε ακόμα περισσότερο την ήδη σοβαρή κατάσταση τη υγεία τη. Εκόνα με το δικαστήριο, ο 25 χρονο μετά τη μεταφορά της θανούσα στο νοσοκομείο δεν παρέμεινε συνεχώς στο πλευρό της, ούτε δήλωσε στους γιατρούς την εμπλοκή τους στην υπόθεση, αλλά προετοιμάζοντας την υπεράσπιση και την αυτοπροστασία του. Στη συνέχεια, συναντήθηκε με του δύο φίλου του και συνεννοήθηκαν τι θα πούν στην κατάθεσή του στην αστυνομία προκειμένου να συγκαλυφθεί η εμπλοκή του. Συγκεκριμένα, συνεννοήθηκαν να καταθέσουν ότι την κοπέλα τη βρήκε τυχαία στην άκρη του δρόμου, πεσμένη και τραυματισμένη, κοντά στο σπίτι τη, ο φίλο του Βαγγέλη Στεφανάκη, ο οποίο τηλεφώνησε σε δεύτερο φίλο, γνωστό και εκείνος με τη σειρά του τον κατηγορούμενο. Έτσι την μετέφεραν όλοι μαζί στο νοσοκομείο. Από το νοσοκομείο αποχώρησαν, αφήνοντα την κοπέλα η μηχανή και διασωληνωμένη εντελώς μόνη τη σε ένα θάλαμο με άλλους τρεις ασθενείς λόγω έλλειψης κλίνης στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Ο δέκατηγορούμενο επέστρεψε στο σπίτι του όπου και κοιμήθηκε. Προσθέτει η δικαστική απόφαση. Οι δικαστές δεν παρέλειψαν να υπογραμμίσουν ότι ο Βαγγέλης είχε χειροδικήσει σε βάρος της Θανούσας και άλλες δύο φορές και μάλιστα τη δεύτερη φορά της είχε επιφέρει χτυπήματα στο πρόσωπο και το αυτή συνέπεια των οποίων η τελευταία είχε επισκεφτεί το κέντρο υγείας της Νέας Μάκρης. Ο κατηγορούμενος παρόλο που γνώριζε από την πρώτη μέρα ότι είχε εκδοθεί σε βάρο του ένταλμα σύλληψη, διέφευγε επί ένα μήνα τη σύλληψή του μη παρουσιαζόμενο αυτοβούλο ενωπίων των αρχών προ εκτέλεσή του. Κατόπιν όλων αυτών και βάσει τα περιστατικά, οι δικαστέ του Αρίου Πάγου κατέληξαν ότι ουδόλω αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενο επέδειξε ειλικρινή μετάνοια για την τέλεση τη πράξη του, ούτε εκδήλωσε ειλικρινή ψυχοβουλητική μεταστροφή, ούτε επιδίωξε ειλικρινώ λόγω να άρει τις συνέπειες των πράξεών του. Στις 6 Μαρτίου του 2023 το ποινικό τμήμα του Αρίου Πάγου απέρριψε ως αβάσιμο τον ισχυρισμό του με αποτέλεσμα να μην μειωθεί η ποινή της ισόβιας κάθερξης που του είχε επιβληθεί και να του επιδικαστούν δικαστικά έξοδα ύψους 250 ευρώ. Και η υπόθεση της Φέης Μπλάχα τελείωσε 10 χρόνια από τη δολοφονία της. Χίλια συγγνώμη σας έχουμε, που είναι τόσο μεγάλη υπόθεση, αλλά από ό,τι έχω μάθει είστε λίγο μαζόχες. Και χίλια συγγνώμη σας εύχομαι για τις καταθέσεις και τα λεγόμενα και του πατέρα, αλλά και της φίλης της Φέης Ιωάννας, αλλά και του κατηγορούμενου. Γιατί στα άρθρα που υπάρχουν εκεί έξω είναι όλα όπως να είναι. Αυτό ήταν το disclaimer που ήθελα να κάνω. Τώρα εγώ θα χαλαρώσω και εσύ θα μου μιλήσεις. Μιλα μου! Ναι, μίλα μου. Μπορώ να θωμάσω <laughs> ότι μετά από τόσο μεγάλη διήγηση ναι. έχεις όρεξη να τραγουδήσεις κιόλας. Έχω, ρε, <laughs> έχει πάρει φωτιά ο με εμένα σήμερα από το πρωί. Μιλά όλη μέρα. <laughs> <laughs> δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Απλά σε ναι. μια μισή ώρα από τώρα τα βάν δύο θα σβήσω. Απλά Α, από το εντάξει. Εντάξει. εντάξει, δεν θα είναι εδώ τα εκτυπάκια μασί για να το δουνε, <laughs> οπότε... Σας αφήνουμε, σας αφήνουμε με μια, έτσι πως το λένε, με ένα sneak peek. Έτσι, sneak peek. Right. Τι sneak peek, εσύ τους ανέβασες ολόκληρο story την ώρα που έκανα την έξι ah. Εν τω μεταξύ τους το ανεβάζεις το story. Ωραία, ναι. με βλέπουν. Ναι. Αυτό εδώ που πετάει σαν κεραία. Α, ah, όσοι θέλουν να μάσουν <χε> γιατί πράγμα μιλάς, να πάνε στο Instagram να κάνουν ένα follow <χε> για να βλέπουν τα story. Γιατί, Α! Ah. Ah. Ah. Ah. Είπαμε. Πολύ εμβόλυμο πρόμο για το σπίτι μα ήταν αυτό, μέσα Γιατί στην ανάλυση τη υπόθεση. Είπαμε, πέρα από τα νέα αυτού εδώ του podcast και πέρα από το να μαθαίνετε τα πάντα για υποθέσεις υποθέσει, παίρνετε έτσι και λίγο. Τσομάκι, ρε παιδάκι μου. Για μιλά, ρε παιδάκι μου. <laughs> λοιπόν, έλα, έλα πάμε, ε. πάμε στην υπόθεση. Σοβαρά τώρα. Σοβαρά, τέλο πάντων. Τι να Θα κάνουμε, θα κάνουμε <laughs> την κουβέντα την οποία κάνουμε πάντα. Ωραία. Μπήκα την ώρα που μα σε αυτή τη μικρή ιστορία. Μικρή. Ναι. Δέκα χρόνια μόνο κράτη. Μπράβο. Καταρχάς να σου πω πάρα πολλά μπράβο για όσα μπορούσες και βρήκες για τα δικαστήρια. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί σε άλλα podcast να το λένε έτσι πιο περιγραφικά το τι συνέβη ρε παιδάκι μου, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνει και ο κόσμος τελικά τι συνέβη. Σε αυτά τα δικαστήρια Κοίτα ήταν μια υπόθεση η οποία γενικά είχε πάρει τεράστια έκθεση Λογικό Τεράστια όμως έκθεση Δηλαδή βγαίνανε στις εκπομπές Κράτησε αυτό το πράγμα, κράτησε πάρα πολύ καιρό Και έχω βάλει τα μισά μέσα να ξέρεις Είναι δέκα χρόνια παρόλα αυτά είναι. Όπως και να το κάνεις είναι πολλά Και είναι λογικό θέλω να πω να... Κράτη τόσο και να βγαίνει και σε εκπομπέ και να γίνεται ολόκληρη συζήτηση. Ναι, το θέμα είναι ότι στι εκπομπέ τι οποίε επέλεγε να... να βγει και να την σχολιάσουν ήταν λίγο πιο κίτρινε, ρε παιδί μου. Οπότε γενικά ε, υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα από τα οποία εγώ δεν ξέρω αν τα πιστεύω όλα στο 100%. Όχι, λάθο, τα πιστεύω όλα στο 100%. Αλλά δεν τα πιστεύω όλα στην τόσο μεγάλη ένταση που του είχαν δώσει. Δηλαδή βγαίνανε και λέγανε πολύ άσχημα πράγματα. Αλλά δεν θέλω να εστιάσω εκεί. Εγώ θέλω να εστιάσω στο κομμάτι του ερωτικού τριγώνου. Αυτό ήθελα που να, δεν να σου ήταν πω. Δεν ήταν καν τρίγωνο, αν κάτι και το σκεφτεί. Ήτανε τρίγωνο, αλλά αυτό ήθελα να σου πω. Και όσο μιλούσε, εσύ μπήκα, γιατί κάτι μου θύμιζε όλο αυτό mm -hmm. και περί τριγώνου και τέτοια. Είχαμε κάνει την πρώτη πρώτη σεζόν. Το εκείνη... δεύτερο επεισόδιο. Όχι δεύτερο. Το, Πιο... έβδομο το έβδομο επεισόδιο. Εγώ το είχα φέρει πάλι. Ναι, όχι. Εσύ το έχει Ναι, για τον Τάσο Πετρίδη και την Μαρία Στάμη. Ναι. Την Αφέντρα. Ναι. Α, αυτό λε εσύ. Ναι. Όπου πάλι ήταν αυτή η φασούλα το Εγώ δεν ήξερα Εγώ την είχα δικιά μου Και ήρθε εκείνος Και προσπάθησε να μου την πάρει Και και, και. Α, ναι Δεν ήταν οικογενειακό βέβαια Γιατί εδώ έχουμε το οικογενειακό κομμάτι μέσα ναι. Έχει μια διαφορά, αλλά θέλω να πω, το κομμάτι με το τρίγωνο το έχουμε ξαναδεί. Εγώ θα το συνέδεα με ένα άλλο επεισόδιο που έχουμε κάνει, το δεύτερο επεισόδιο της πρώτης σεζόν, που είναι η ιστορία της Βαλμπόνα Πέπα και της Μάσχια Χόζα Βελόζο, που και εκεί... Εμπλέχτηκε ένα άντρα, βέβαια, εκείνο τη σκότωσε και τι δύο στη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουμε, ναι, έχουμε κάτι το οποίο είναι λίγο άρρωστο, να λε πώ. άρρωστο. Τέλο πάντων, ε, όχι τέλος πάντων με την έννοια που μπορεί να το ακούτε, τέλο πάντων με στο μυαλό μου, γιατί μου ανοίγει μια τεράστια κουβέντα mm -hmm. με, τη, με το θέμα άρρωστο. Δεν είναι άρρωστο αν το κοιτάξουμε από τη μεριά αυτού νου. Δηλαδή... Να σου πω, εγώ το άρρωστο δεν το εννοώ με την κανονική του την έννοια. Mm -hmm. Το εννοώ με την την έννοια της ηθικής ρε παιδί μου, που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος. Με διακρίνω, την έννοια ότι... Ναι. Διακρίνω να σε διακόψω μισό. Ναι. Και στους δυο μας... Ναι. Μια μικρή δυσκολία να εκφραστούμε στο συγκεκριμένο. επεισόδιο έτσι στην αρχή. <laughs> γιατί, μάλλον και οι δυο μα έχουμε κάτι από πίσω το οποίο μπορεί να θέλουμε να πούμε. Εγώ θέλω να πω ναι. ότι μπορεί, αν το κοιτάξει κανείς από τη μεριά του άντρα, να μην είναι και τόσο είτε ανήθικο είτε. Όχι, εγώ άρρωστο, δεν το πιάσω σε. Όχι, έτσι όπως το είπες Εμένα, λοιπόν, έρχεται και μου κολλάει το ανήθικο ή mm -hmm. σαν άρρωστο σε οποιοδήποτε φύλλο. Γιατί θεωρητικά, σαν άνθρωπος είναι ανάλογα με τη σειρά που βάζεις έτσι, η οικογένεια, η οι φίλη και ο σύντροφός σου ρε παιδί μου ανάλογα με ποια σειρά το βάζεις Ωραία. Okay, okay. μέσα σε αυτή την ιεραρχία που έχει χτίσει ε, μου φαίνεται πολύ ανήθικο το ένας από κάποια κατηγορία να έρχεται και να παίρνει πράγματα που ανήκουν σε άλλη κατηγορία δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. θέλω να πω πως δεν θα πήγαινα εγώ ποτέ με τον κόμμα μιας φίλης μου το καταλαβαίνω αλλά είναι δικό σου ηθικός φράγμος. ναι είναι γι' αυτό νευρίασα πάρα πολύ <χει> ναι και αυτό που θέλω να πω είναι ότι και αυτό που είπες πυχή για την οικογένεια Προφανώς και δεν ε, τσουβαλιάζουμε Μπορεί για κάποιους η οικογένεια να είναι και οι φίλοι Όχι <μα>... ε, όχι ε, Καταλαβαίνω πως το λες Απλά το λέω για, το, για τα εντεκτυβάκια Για να το έχουνε μέσα στο μυαλό του. Αλλά καμιά φορά mm. το συναισθηματικό κομμάτι είναι λίγο παραπάνω από το, πώς να σου πω, από το οικογενειακό ή το φιλικό Ρε παιδί μου νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό Θέλω να πω ότι κάποια άτομα δεν τα ακουμπάς Γιατί σέβεσαι Εσύ. τον άλλον εσύ. Μα απο... Όχι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Στη φράση το γιατί σέβεσαι τον άλλον. Και εδώ είναι μια υπόθεση που με όσε λεπτομέρειε κατάφερα να βρω, δείχνει μια αδερφή η οποία την αδερφή τη όχι απλά δεν τη σεβότανε, αλλά οριακά την άφησε να πεθάνει. Ναι, γιατί δεν ξέρουμε προσωπικά πώ μπορεί να έχει αισθανθεί αυτό το κορίτσι τον ερχωμό τη αδερφή τη. Δεν ξέρουμε αν την ήθελε. Δεν ξέρουμε αν τη συμπαθούσε. Δεν ξέρουμε αν ήταν κομπλέ μεταξύ του. Αν τη ζήλευε, αν τη, τη μισούσε. Αν... όχι. Αυτό Τη ζήλευε. Το βγήκαν ναι, πολλοί και το είπαν. Ότι γενικά υπήρχε μια ζήλια από την πλευρά τη Μαργιαλένα προ την πλευρά τη Φέι. Επίση το ότι η Μαργιαλένα ήταν λίγο πιο έξω καρδιά. Πολύ ισχύει. πιο τέτοιο. Σε αντίθεση με την Φέη που ήταν έξω καρδιά, αλλά εκεί που ήθελε να είναι. Ναι, τέλο πάντων. Ήταν, δεν πάνω. ισχύει. <laughs> δηλαδή θέλω να πω. Αυτό που, είπες πριν, αυτό που είπε πριν, κανονικά έπρεπε να ισχύει και στι δύο αυτέ τι κοπέλε. Ότι ξέρει το αγόρι τη αδερφή μου. Δεν το ακουμπάω. Ε, ναι, το τώρα, τώρα. Ναι, θα έπρεπε να ισχύει αυτό σου λέω. Τώρα. Τη γνώρισε τυχαία και δεν ήξερε η μία για την άλλη. Τη κορόιδεψε στην αρχή και δεν γνώριζαν και τα λοιπά. Από τη στιγμή που το μαθαίνει, τελειώνει εκεί. Ναι, ρε, παιδί μου, μπλε. Εγώ θέλω να σου πω ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση η Μαριαλένα είναι λίγο πιο φάουλ. Προφανώ και είναι. Με την έννοια ότι εκτό το ότι ήταν παντρεμένη και απάντησε το σύζυγό τη και χωρίσανε που το ότι απάντησε το σύζυγό και χωρί δεν το κρίνω. Ναι, όχι. Άλλο πράγμα συζητάμε τώρα. Ναι. Η Μαριαλένα, ρε παιδάκι μου, πιο... ήταν λίγο πιο αρπακτικός αυτήν εδώ την ιστορία. Ναι. Και ήταν πολύ κακό που, λόγω της δικιάς της φιλαρέσκειας και της δικιάς της ζήλιας, η αδερφή της πέθανε. Το χειρότερο, βέβαια, ήταν ο Βαγγέλης, ο οποίος άπλωσε το χέρι του, τη χαστούκησε, την έδιρε βασικά πριν, Τη χαστουκίσει και έπεσε πάνω στο προφυλακτήρα, υποτίθεται και όλα Καλά. τα στραφή. δεν πιστεύει κανείς αυτή την ιστορία, ας σταματήσουμε να λέμε και εμείς, δεν έχει κανένα νόημα. Την έδιρε μέχρι θανάτου. Ωραία. Μέσα σε όλο αυτό δεν είναι ότι κοιτάω τι έκανε η Μαργιαλένα ή αν σαν αδερφή έχει μεγαλύτερη ευθύνη γιατί αυτή φταίει που ε, ο Βαγγέλης ήταν, ε, είχε βασικά βαρύ χέρι κτλ. Mm -hmm. Κοιτάμε... Και συζητάμε λίγο το κομμάτι το ότι όπως λες και εσύ ότι θα έπρεπε κανονικά να είναι βάση ηθικής παράνομο αυτό το πράγμα ρε παιδάκι μου δεν μπορείς Ωραία μπορεί να τον είδε εσύ πρώτο αυτόν τον άνθρωπο και η αδερφή σου παρ' όλα αυτά να έχει κάνει κάτι μαζί του Τελειώνει εκεί το θέμα Δεν είναι να τον διεκδικήσει, δεν έχεις να διεκδικήσει κάτι από την αδερφή σου Καλά, ναι. Δεν μπορεί να μπει πάνω από την αδερφή σου σε θέμα. Να βάλει βασικά πάνω από την αδερφή σου το συναισθηματικό κομμάτι και να πει Όχι, εγώ τον είδα πρώτο. Ναι, επίσης... αλλά μετά έρχεται αυτό που λε εσύ, ότι δεν ξέρουμε τι σχέση είχαν και όλα τα συναφή. Αυτό επίση, δεν ξέρω πώ μπορεί να ξυπνά το πρωί και να ξέρει ότι. sorry δεν ξέρω πώ μπορεί να ακουστεί, αλλά το ίδιο κορμί το οποίο χαϊδεύει, φυλά, παύλα, γλύφει, παύλα, δεν και εγώ τι κάνει με αυτό. Το ίδιο κάνει και η σου. Και να ξυπνά με αυτό το δεδομένο και να λε ολοκομπλέκι. Ναι, ναι, <Nedem> Αυτό είναι άρρωστο. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι ο Βαγγέλης τη δολοφόνησε. Όχι, αυτό σκεφτόμουν τώρα να σου πω ότι έτσι όπω έχει πάει η συζήτηση, την να πιστεύω ότι ναι, 100% ευθύνεται ο Βαγγέλης αλλά, Α, Αυτό ναι, εννοείται. Αλλά 70% ευθύνεται και η Μαριαλένα Μπορεί και λίγο παραπάνω, Μαξε αλλά. Μα ξεκόλα. Μα ξεκόλα, Τώρα, όσον αφορά το Βαγγέλη, να πούμε ότι γενικά όπω είδαμε, ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν λίγο Γιούρια. Εντάξει, μεγάλο το το χέρι του μεγάλο και το στόμα του. Ναι. Το ότι συμφώνησε να... Βασικά όχι. Τι συμφώνησε. Το ότι προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του με αυτόν τον τρόπο, το ότι δεν εμφανιζόταν στην αστυνομία για ένα μήνα, που γενικά υπήρχε μια χρονοκαθυστέρηση σε αυτή την υπόθεση. Δεν υπήρχε. Υπήρχε. Θέλω να πω ότι καθυστέρησαν να την πάνε στο νοσοκομείο. Μετά οι φίλοι της έψαχναν να βρουν λεφτά για να κλείσουν σε ιδιωτικό νοσοκομείο να πάει στην εντατική. Υπήρξε γενικά ένα χάσιμο χρόνο. Στο οποίο εάν την είχαν πάει αλήθεια αμέσω, δεν ξέρουμε αν θα σωζότανε. Δεν το ξέρουμε, ναι. Δεν το ξέρουμε αν θα σωζότανε. Σίγουρα πάντως θα είχαν προσπαθήσει το μέγιστο. Θα δείχνανε το κομμάτι τη μετάνοια που αποφασίσαν να βγάλουν και οι δύο στα επόμενα δύο δικαστήρια μετά την, μετά την κατηγορία του. Ναι, απλά ξέρει τι βάλανε σαν προτεραιότητα το κομμάτι το ότι μάλλον πρέπει να την πάμε σε κάποιο φιλικό σπίτι ή τέλο πάντων σε κάποιο άλλο σημείο εκτό από το νοσοκομείο για να συνεννοηθούμε ότι δεν ότι δεν την πλάκωσα στο ξύλο Αλλά έπεσε στον προφυλακτήρα Και εμείς την πήραμε και την πήγαμε Κοίτα να δει που Το παγω, στην αρχή ότι ηθικός αυτούργός θεωρητικά ήταν η αδερφή της Ο βαγγέλης ήταν το εκτελεστικό όργανο Ο οποίος απλά τη δολοφόνησε Αλλά ναι Η πορεία της, των κινήσεων της αδερφής τη Αυτό μου δείχνει τι, δεν μπορώ τι... να καταλάβω Mm. Τον λόγο για τον οποίο μπορείς να μισείς τόσο πολύ ένα οικογενειακό σου πρόσωπο Στην προκειμένη αυτά τα δύο κορίτσια Αλλά η όλη συμπεριφορά της δείχνει ένα πολύ κακό χαρακτήρα Ειδικά απέναντι σε κάποιον ο οποίος έχει ανάγκη ναι, ρε φίλε, αυτό. Το καταλαβαίνω. Μπορεί πολύ να διαφωνήσετε αυτή τη στιγμή μαζί μου. Το καταλαβαίνω ότι είναι η Ζήλια η οποία ήταν πάνω από τα συναισθήματά τη. Αλλά ρε παιδάκι μου, είναι η αδερφή σου αυτή η οποία αυτή τη στιγμή έμορφη. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι, αν όχι εσύ, μπορεί να μην το σκέφτηκε και η ίδια η Μαργαλένα. Μπορεί να τη το είπε ο ότι ότι για να τη γλιτώσουμε κάτι πρέπει να πούμε. Εγώ της άπησα στο ξύλο, αλλά κάτι πρέπει να πούμε. Γιατί μέσα σε αυτό είσαι μπλεγμένη κι εσύ. Γιατί την απειλούσε και για ροσβίντερνε. Το, ναι. το οποίο. Είναι δεν είναι αλήθεια, κάπου εκεί μέσα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα αντικτυβάκια. Κάπου εκεί μέσα υπάρχει μια δόση αλήθεια. Είτε είναι φήμη είτε όχι. Ρε, σε σίγουρα υπάρχει μια δόση αλήθεια, αλλά δεν μου χωράει στο μυαλό το ότι βλέπει την αδερφή τη πεσμένη στο πάτωμα ε, να αιμορραγεί και αντί να του βγάλει η ίδια τα μάτια ή να κυριαρχήσει η λογική της και να πάρει η ίδια την αστυνομία ή το ΕΚΑΒ εκείνη τη στιγμή. Τον ακούει, φωνάζουν αυτόν τον φίλο, πάνε σπίτι, ό,τι και κάνει. Anyway, δεν την πήγαν στο νοσοκομείο, δεν προσπαθήσαν να τη σώσουν με την πρώτη. Αυτό είναι το point. Επίση δεν προσπαθήσαν ποτέ να καλύψουν και τα ίχνη του. Η ίδια δεν πήγε ποτέ στο μνημόσυνο, θα μου πει: Αναμνημόσυνο είναι. Τη αδερφή τη τη. Αυτό. Τη αδερφή τη και πήγε ανταυτού σε καλυστία σκύλων. Αυτό. Δηλαδή δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν σε νοιάζει. Και στα τρίμηνα τη μάνα τη επίση πήγε σε καλυστία σκύλων. Θέλω να πω ότι δείχνει. Κοίτα. Έχω... Κενό, συναισθηματικό κενό. Έχω ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό. Το αν η ίδια φταίει ή δεν φταίει, mm. και έχω ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό μου: και αν και ο ίδιο ο Βαγγέλη φταίει ή δεν φταίει. Φταίνε και δύο. Ναι, απλά με ενοχλεί mm. στη συγκεκριμένη υπόθεση που το μόνο που θέλω να πω πραγματικά δεν είναι για το αν φταίει η Μαργιαλένα ή αν φταίει ο Βαγγέλη, είναι ότι κάνοντα οι άνθρωποι τόσο δύσκολη τη ζωή μα και φέρνοντα τον εαυτό μα σε τόσο δύσκολε θέσει, καμιά φορά δημιουργούνται Τέτοιες μαλαγγίες. Mm. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο και για τους τρεις... Αν πρώτον ο Βαγγέλης ο οποίο σκότωσε, έτσι, για να πάρουμε αυτόν πρώτον, είχε ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό του τι ήθελε να κάνει. Γιατί το να θε να έχει δύο κοπέλε δεν είναι φυσιολογικό, με την έννοια του, ωραία, να είσαι όμω ειλικρινή και με του δύο, και αν έναν από του δύο ενοχλεί, το τελειώνει. Είσαι πολύ ηθικό. Δεν είναι θέμα ηθικής, αλλά mm. όταν εσύ θε να είσαι πολύ άμμουρο, να είσαι. Αλλά, αλλά να, το να θέλουν... Ναι, να θέλουν και οι υπόλοιποι που είναι μαζί σου. Δεν μπορεί να είσαι μονομερή αυτό το πράγμα και να λε, εγώ έχω ανοιχτή Σχέση. Τώρα εσύ, άμα δεν θες και τα ε, δεν ξέρω τι θα κάνει. Παράτα τι. Και κάνε τζουλούλα σου με οποιαδήποτε άλλη γουστάρι να είναι σε μια τέτοια σχέση. Το ίδιο ισχύει και για τι άλλε δύο κοπελιέ. Που εντάξει, δεν το ρίχνω αυτή τη στιγμή, δεν ρίχνω ευθύνε και στο θύμα. Βλέπει τι επικρατεί. Φύγε. Δηλαδή, τι, τι προσπαθεί και εσύ να κάνει τώρα. <laughs> Κατάλαβε πώ το λέω. Και η Μαριαλένα και η Φέη ήταν σε μια φάση η οποία είναι άρρωστη, όπω είπε και πριν. Γενικά τα ερωτικά τρίγωνα είναι περίεργα. Είναι η αδερφή σου, και, και σαν fate το λέω Δεν την σε τίποτα άλλα Και σαν φεί το λέω Αν προσπαθούσα να μπω στο μυαλό τη, Αυτή τη στιγμή πας να συγκριθείς με την αδερφή σου Ξέρεις ότι η αδερφή σου κάνει το οτιδήποτε Και συνεχίζει να είσαι με αυτόν τον άντρα Ο οποίος το βλέπεις Είναι βλάκας Έχει πάει και με την αδερφή σου Ότι στο μέλλον αυτός ο άνθρωπος θα φτιάξει Δεν θα φτιάξει Δεν είναι victim blaming όταν λέμε τέτοια πράγματα Είναι απλή λογική. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει με την αδερφή σου να σκεφτεί αργότερα το μέλλον σου και να πει όχι μωρέ θα βάλω τη ΦΕΗ πρώτα. Να υποστήριξε ότι αυτό έκανε. Όπω επίση υποστήριξε ότι είχε τελειώσει και καλά τη σχέση του Και ότι αυτό που είχε γίνει, είχε γίνει μια φορά αλλά, ναι. Γι' αυτό την απειλούσε μέρος, Γι αυτό βίντεο. Την απειλούσε μέρος βίντεο Τίποτα, ξέρεις Και η Μαριά Λένα, αν το δούμε από μια πιο σφαιρική άποψη Θύμα ήταν Θύμα είναι Θύμα θύτης, αλλά ναι θύμα Όχι, θύμα είναι, είναι. ενό έρωτα του οποίου δεν ξέρουμε και τα πατήματα και τα βήματα Ναι, ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα ναι. Πολύ λίγα Σα είπαμε βασικά από λίγα πράγματα. Εάν θέλετε, υπάρχουν όντω πάρα πολλέ εκπομπέ που μιλάνε για την ερωτική σχέση που είχαν μεταξύ του. Ε, ό,τι και να ήταν, δεν ήταν παρόλα αυτά. Θέλω να πω και 10 χρόνια σχέση. Αυτό όχι, θέλω να όχι, πω. Όχι, Ήτανε όχι. θύμα και αυτή. Ήταν όμορφο αυτό, λέμε τώρα, για τα γούστα τα δικά τη. Ήτανε. Τον ερωτεύτηκε. Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Και ούτε μπορώ να τη πω κάτι γι' αυτό. Ο ηθικό αυτούργο στην τελική είναι όντω ο Βαγγέλη. Και για τα δύο ναι, ε, θέματα. Ναι, ναι. Και γιατί τη σκότωσε και γιατί κορώει δε δύο κοπέλε. Τώρα. Όπως είχαμε πει και σε εκείνη την υπόθεση Στην πρώτη σεζόν με την Αφέντρα Το ίδιο πράγμα Όταν κάποιος θεωρείται το μήλος έριδος για κάποιον Προφανώς και το άτομο εκείνο το οποίο θεωρείται το μήλο, νιώθει όμορφα. Και δεν πρόκειται να το σταματήσει αυτό το πράγμα, γιατί παίρνει την επιβεβαίωση όχι από έναν άνθρωπο, αλλά από δύο, μπορεί και τρει, μπορεί και τέσσερις. Φυσιολογικό είναι και σε όλου αρέσει να αρέσουμε. Αυτό θέλω να πω. Δεν μπορεί να πει σε κάποιον, γιατί δεν το σταματά. Γιατί είσαι μαλάκα, γιατί μπορεί να σου λείπει η αυτοπεποίθηση, γιατί παίρνει αυτοπεποίθηση από μικρά πραγματάκια τέτοια και προσπαθεί να έχει μία, δύο, τρει, πέντε κοπέλε αντίστοιχα αγόρια κτλ. Τέλο απλά νομίζω το συγκεκριμένο. Ξεφεύγει γενικά από τα δικά μου τα όρια. Θεωρώ ότι ήταν μια υπόθεση πολύ άδικη. Πιστεύω ότι όντως τελικά θύματα ήταν και οι δύο οι αδερφές. Απλά στεναχωριέμαι πάρα μα πάρα πολύ που υπήρξε μια υπόθεση... Που μία γυναίκα ουσιαστικά δεν βοήθησε να σωθεί μία άλλη γυναίκα και δει το ότι ήταν αδερφέ. Έχεις... Το εξέθεσα όσο πιο μπακαλίστηκα μπορούσα, νομίζω. Όχι, εντάξει. Ναι, αλλά αυτό με ενόχλησε πάρα πολύ. Γι' αυτό και στην αρχή, μάλλον έβγαλα έτσι λίγο περισσότερο θυμό σε αυτά που είπα στην αρχή τη κουβέντα. Εντάξει, έχει το δικό σου τρόπο να το βλέπει και να το σκέφτεσαι και είναι απόλυτα αποδεκτό. Δεν... Εγώ δεν μπορώ να το δω έτσι. Αυτό θέλω να πω. Βέβαια θα μου πει αν ήταν δύο αδέρφια και συνέβαινε το ίδιο, μήπω το έβλεπα διαφορετικά. Πάλι όχι θα σου έλεγα. Μα είναι δύο αδέρφια. Ήτανε... Πάλι και... όχι θα σου έλεγα. Εγώ πάλι το αντίθετο θα έβλεπα αυτό που σου λέω. Ότι είναι άρρωστο εξ αρχή. Ναι. Γιατί δεν κάνει κάτι να φύγει από όλη αυτή την κατάσταση. Δεν πρόκειται να διορθωθεί ποτέ. Δεν πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο σκέψη του αλληλού. Και πόσο μάλλον όταν είναι κάτι τόσο σοβαρό δεν είναι ότι σε απάντησε με μια άλλη κοπέλα. Σε απάντησε με την αδερφή Σε απάντησε με την αδερφή λέει, το είναι... επόμενο θα είναι το χειρότερο. Να σαπατήσουν τη μάνα σου. Δηλαδή θέλω να πω αν βάλουμε μια κλίμακα με... από το 1 μέχρι το 10. Ωραία τώρα έχει κάνει το 8. Έχει πάει με την αδερφή σου. Το, το 10 ποιο το 10. είναι. Ναι. Το 9 είναι η μάνα σου, το 10 είναι η γιαγιά σου. Δεν έχει όριο. Δεν έχει τα πάνη. Ναι. Όχι αυτό θέλω να πω. Οπότε εξαρχής παρατάς κάτι τέτοιο στο δικό μου το μυαλό. Πάντα. Χωρί να προσπαθώ να το περάσω αυτό το πράγμα σε κανέναν. Εύχομαι δύο άνθρωποι που μπορεί να με ακούσουν εκεί έξω να πούνε... Θε να μιλήσουμε για το δικαστήριο. Τι να πω για τα δικαστήρια. Εγώ εκείνη που τσαντίζουμε. Μπαλάκι. Εγώ, ναι, εγώ εκείνη που τσαντίζομαι. Ακριβώ γι' αυτό γιατί είναι μπαλάκι. Γιατί είναι το πρώτο δικαστήριο okay, που πρέπει να γίνει. Το οποίο είναι συνήθω για τον Μπούτσο. Εντάξει, για τον Μπούτσο. Ισόβια του κάθισαν στο πρώτο. Ε, εντάξει, ναι, και αλλά. Έχουν αδερφεί τέσσερα χρόνια. Με υποχρεωτική εμφάνιση. Ναι, ναι. Αλλά μετά όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει εφετείο. Οπότε χαιστήκαμε για το πρώτο δικαστήριο. Που πέφτει το εφετείο στα 20 χρόνια. Ωραία και τον βγάζουμε από τα ισόβια. Και έρχεται ο εισαγγελέα και αντικ την άποψη Αυτό ήταν το σωστό Ναι αυτό ήταν το σωστό, αλλά δεν χρειαζόταν να, να πάμε, χρόνια. ναι Ισχύει, πήρε πάρα πολλά χρόνια Πήρε πάρα πολλά χρόνια, επίσης Βέβαια θα μου πεις, ναι. η περίοδος 2013 με 2023 Ήταν μια ιδιάζωσα περίοδο, Γιατί γενικά πολλές απεργίες Κάνανε η δικαστική Έσκασε και ο COVID Θέλω να πω ότι το πήγανε και αυτοί Αλλά δεν ευνοεί και το ίδιο το κράτο Ρε παιδί μου στο να γίνονται λίγο πιο γρήγορα αυτέ οι διαδικασίες θα μπορούσαμε, καλυστα, πολύ Θέσεις, να τους, τους δίνουμε προτεραιότητα Εμένα μου λε. Ναι, επίση υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να απελευθερώσει τα δικαστήρια και όλα αυτά, αλλά τέλο πάντων όχι. Πρέπει, α πούμε, ο Γεωργάκη που μηνεί τη Μαρία, γιατί πήδηξε από τον μπαλκόνι και τούφαγε δύο γλάστρε, πρέπει να πάνε σαν προτεραιότητα. Τι γλάστρες ήταν αυτέ, Γεωργάκη, που τι έφαγα. Απλέ. Πρέπει να πάνε και αυτέ στο ίδιο δικαστήριο, που είναι να δικαστεί και η υπόθεση αυτή. Κατάλαβε και μα παίρνουν τη σειρά και κάθονται δικαστέ τώρα και ασχολούνται με δύο γλάστρε. Αλλά αυτά, τέλο πάντων. Τέλο πάντων. Σε άλλο είδου επεισόδιο. Στα κοινωνικά, στα κοινωνικά. Ναι. Τώρα, έρχονται. Ναι, ναι. Λοιπόν, Τι? νομίζω ότι δεν θέλω να μιλήσω άλλο. Γιατί, κουράζει. Μη μιλήσει καθόλου. μας λίγο την άποψή σου. Κουράζηκα. <laughs> <laughs> την είπα την άποψή μου. Είναι μια ακόμα υπόθεση στην οποία θλίβομαι. Και αυτή τη φορά θλίβομαι γιατί χτυπάει ένα πολύ ευαίσθητο δικό μου κομμάτι. Το κομμάτι του Να έχει αδέρφια. Mm -hmm. Που ναι, για μένα το Να έχει αδέρφια είναι ο μπροκολόκο σου, ρε παιδί μου. Είναι ο άνθρωπο ο οποίο εκεί θα πας πρώτα. Ναι, ναι. Και ναι, γενικά όποτε ακούω ιστορίε με αδέρφια με πιάνει κάτι τέτοιο. Άλλοι το παθαίνουν όταν ακούνε, ξέρω εγώ, άλλε. Ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> ναι. Στον καθένα να χτυπάει. Και με έχει θλίψει στο τετράγωνο <laughs> γιατί ήταν μια γυνακοκράτη. Οκτονία, στην οποία όντω δεν βοηθήθηκε να σωθεί. Αν σωζόταν. Αυτό Τέλος είναι πάντων, που με χτύπησε περισσότερο. Η μηχανογραφία και ο μακιαβελισμό, ο οποίο υπήρχε από πίσω. Ναι, γιατί υπήρχε, υποτίθεται, Και ένα πατέρα, ο οποίο δεν ήξερε τελικά τίποτα και τα άμαθε μετά. Ε, είναι κι αυτό το λίγο το μέσα στην οικογένεια και δεν τα λέμε και τη γη συμβαίνει και... Τέλο πάντων. Να το όντω, να το αφήσουμε. Δεν... Να το αφήσουμε, να το λήξουμε, anyway. Δεν νομίζω κι εγώ ότι έχω να κάτι άλλο εκτό από το παιδιά προ. Σέχτε με τις σχέσεις σας, ο καθένας ό,τι θέλει και ο καθένας όπως το θέλει, αλλά μην παίζετε και μην αφήνετε και να σας παίζουν δηλαδή εκεί που βλέπεις ότι παίζει ο άλλος και εσύ δεν θες και σου προκαλεί κάτι αρνητικό Φεύγει. Δεν, δεν χρειάζεται δεφερσίες Ναι εντάξει τον αγαπάς, ναι εντάξει είναι σημαντικός για σένα Θα βρεις κι άλλον Στους 12 δις Όχι ε. 12 συνόμως, 8 δις Όλο και κάποιον θα βρεις Θα βρεις καλονέναν Βέβαια μπορεί μέχρι να ακούσετε αυτό το επεισόδιο να έχουμε γίνει 12 Και πάλι θα ισχύει Λες να μείνουμε στον αέρα τόσο καιρό Φυσικά και θα μείνουμε, θα μείνουμε για πάντα <laughs> 4 δι <ακόμα. laughs> Θα μείνουμε για πάντα. Εντάξει. εντάξει. εντάξει Αφού σου εντάξει. λένε ότι ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μένει για πάντα. Πάντα, πάντα. πάντα, πάντα. Πάντα. Πάντα. Ναι. Είμαι η Μαρία. Περίμενε, ρε παιδάκι μου. Αν έξέχασα, πρέπει να του πούμε τι να στείλουν. Κάτσε, ρε παιδάκι μου. Τι είναι αυτή, ρε Μίλησε πολύ, θα τα πω εγώ. Άρα, λοιπόν, πέστε. σε αυτό το επεισόδιο θα αφήσετε Την διεκτυβάκια. Είδες τι ωραία που είναι αυτή η θέση Ωραία, περίμενε Θα αφήσετε το emoji που είναι τα διδυμάκια Δύο ίδια ή δύο άντρες ή δύο γυναίκες Αν θέλετε αφήσετε δύο γυναίκες που είναι το Για την υπόθεση συγκεκριμένη, δύο αδερφέ. Mm -hmm. Αυτό Να πω επίσης ένα τεράστιο ευχαριστώ Γιατί τα πηγαίνετε τέλεια μέχρι στιγμή. Μιλάμε, έχετε σκίσει Έχουμε τα περισσότερα σχόλια από ποτέ Μπράβο, σας την εκτιμάτε, ναι. πολύ ευχαριστούμε Το εκτιμούμε πάρα πολύ που το κάνετε όλο αυτό στο Spotify Και θέλουμε να το συνεχίσετε Εκτός ότι την ένα ωραίο τρόπο να δούμε αν φτάνετε μέχρι το τέλος του επεισοδίου <Κι <Κι <Κι Είναι άλλο. και ένα ωραίος τρόπος να βοηθάτε αυτό το podcast Με τον τρόπο που μπορείτε Μπράβο σας Ωραία, αντεπέστρα τώρα <Κι> <laughs> περίμενε, περίμενε Μέχρι το επόμενο επεισόδιο Είμαι η Μαρία Και είμαι ο Γιώργος Και μαζί είμαστε Οι Crime Groupers Τα λέμε ξανά Την επόμενη τρίτη Φιλιά πολλά και γεια σας <πήι> Θα κάνουμε διακοπές τα Χριστούγεννα